των κινημάτων και των ομάδων, όσο και για την ελεύθερη διακίνηση του έντυπου λόγου. <Συσκλίες> Τηρίζουμε τις δομέ του κινήματος χιλιάδες 10, κινηματικά τυπογραφία. Καλησπέρα, αργήσαμε λιγάκι και μην πούμε το κλασικό το καλό πράγμα αργή να γίνει αλλά ε, θα το πούμε κι αυτό μιας και είμαστε εδώ όλοι και όλες και όλα πάντα ζωντανά να πω ότι ε, ξεκινώντας ε, θα ήθελα να, να πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα αρχικά και γενικότερα δεν το ρίχνω πολλές φορές τους τα τα αφήνω για το τέλος τουλάχιστον, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που είμαι σε ένα αυτοργανωμένο στούντιο σε κατηλημμένο χώρο. Έχει να πει πολλά πράγματα σήμερα αυτό, θα το αναλύσουμε και πιο κάτω. Ε, θα ακούσετε μια θεματική εκπομπή ε, με μια τρομερή σύμπραξη μιας εκπομπής, εκπομπής που ε, κάνω και συμμετέχω, η οποία λέγεται παρία και γίνεται σε ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα στο Reboot και του Ελεύθερου Κοινωνικού Ραδιοφόνου 1431 AM, το οποίο ε, έχει έδρα την ε, αγαπημένη πόλη της Θεσσαλονίκης. Ε, να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο που γίνεται αυτή την ημερομηνία, μιας και ε, μερικά με, ένα χιλιόμετρο μακριά από εδώ γίνεται το Balkan Anarchist Book Fair, το οποίο μας ε, μάζεψε εδώ και όποιος βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκη, θα του λέγαμε ότι την εκπομπή θα την α... βρει ηχογραφημένη άρα μπορεί να πάει στο φεστιβάλ και να ακούσει πιο μετά την εκπομπή δεν χρειάζεται, Λυγός. μας ακούσει κονσέρβα, μπορεί να ακούσουμε και πιο ωραίοι ε, τουλάχιστον ηχητικά ε, αυτά, το Balkan Anarchist ε, Book Fair έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη Το πρόγραμμα άμα κάνετε ένα, μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο ε, BAB 2025 θα σας βγάλει ένα αναλυτικό πρόγραμμα και μπορείτε να στοχεύσετε στις θεματικές εκπομπές, ε, ε, ε, ε, εκδηλώσεις ή ό,τι άλλο θέλετε Άρα, ε, Ή για να περάσετε και να βρείτε τα βιβλία, τα έντυπα, τις μπροσούρες και το... Λοιπόν, εκπαιδευτικό υλικό που σας ε, διαφέρει και στις αντιστοιχείες και και τις ε, κινηματικές σας ε, Και να πούμε ότι εδώ με γνώριμες φωνές που έχουμε να τα πούμε χρόνια ε, στον αέρα των ραδιοφώνων ε, είμαι εξαιρετικά χαρούμενος αυτή τη στιγμή και δεν είναι τυχαίο το ότι με ανθρώπους που έχουμε συνεργαστεί παλαιότερα και έχουμε ε, συμμετάσχει σε διάφορα meeting σε διάφορες δικτυώσεις Ξαναβρισκόμαστε εδώ μετά πολλά χρόνια Το τελευταίο meeting των αυτοργανωμένων ραδιοφώνων του το ελλαδικού χώρου είχε γίνει εδώ το 2017 αν καλά Στο έθριο του Πολυτεχνείου ε, τότε υπήρχε Radio Revolt, υπήρχαν και άλλα ραδιόφωνα τα οποία δεν είναι κοντά μα. Υπήρχε και ραδιοζώνες ανατριπτικής έκφραση 98 FM που και αυτό δεν υπάρχει. Ε, αλλά είμαστε εδώ ζωντανή και συνεχίζουμε να στέλνουμε μηνύματα. Ε, έχουμε κάποια μηνύματα να στείλουμε στον κόσμο. Και το μέσο ξεπερνώντας την ίδια την εξουσία. Δεν θέλουμε μόνο εμείς να σας λέμε εμείς οι δήμονες ειδικοί και elite. Θέλουμε να υπάρχει διάδραση, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, να πείτε την άποψή σας. Βεβαίως. Πού. Ε, στη φόρμα που είναι στην αρχική, από όπου μας ακούτε τώρα, στο link που είστε στο 14.9.org. Ε, από κάτω με όνομα και θέμα και μετά στείλτε τα μηνύματά σας. Και να διαβάζουμε το πέρα. Θα το διαβάσουμε στον αέρα. Πολύτιμο είναι να, έχει, να έχουμε τη διάδραση και τη δικιά σας. Να μην είναι μονο, μονοπλευρος ε, έτσι, ο διάβλος επικοινωνίας αυτής που έχουμε. Ε, Σκοπό σήμερα δεν είναι απλά να σα κάνουμε παρέα. Δεν θα είμαστε η φασαϊκή παρέα που θα σας κάνει τις αμπελοφιλοσοφίες σχετικά με την πολιτική, τις τέχνες, τα γράμματα και ιδίω το ραδιόφωνο. Δεν ναι, θα σας μιλήσουμε καν για την ιστορία του ραδιοφώνου που έκλεισε 100 τόσα χρόνια και δεν είχαμε έρθει αυτό. Έχουμε έρθει να μιλήσουμε για το ραδιόφωνο σήμερα με βάση τη θεματολογία που έχουμε επιλέξει κάπως συλλογικά και νομίζω ότι αυτό έχει μια σημασία. Εδώ να σημειώσω ότι το κάθε ένα από αυτά που έχουμε σημειώσει θα μπορούσε από μόνο το να γίνει μια θεματική εκπομπή, δηλαδή θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Σκοπός σήμερα είναι να πούμε για το καθένα κάποια πράγματα και κατά δεύτερον να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα και να μπείτε και εσείς σε μια διαδικασία να δείτε τι γίνεται τελικά ποιο είναι το μέσο που επιλέγουμε να κοινωνικοποιούμε ε, αυτά που έχουμε να, να επικοινωνούμε μάλλον αυτά που έχουμε να πούμε είναι πάρα πολλά σημαντικά σημεία και μιας και έρχομαι πολύ ζεστός, ε, από την κρύα Αθήνα και είμαι άνθρωπος που μιλά σταμάτα και αν δεν μου βάλει κάποιο στόπε μπορώ να να κάνω εκπομπή και να απαντάω με δύο-τρεις χαρακτήρες ταυτόχρονα μόνος μου γι' αυτό σε φέραμε <Γι'> ε, θα πούμε στην αρχή θα με ενδιέφερε να πούμε το η επικεφαλίδα της σημερινή εκπομπής είναι το ραδιόφωνο σήμερα ας ξεκινήσουμε από αυτό γιατί πιστεύετε ότι γιατί επιλέξαμε να πούμε τι σημασία του ραδιοφώνου σήμερα ε, θα ήθελα να σας ακούσω θα ξεκινήσεις ή να... Ξεκινήσεις, το έχεις. Ε, το, ραδι... Α, ξέρω, το ραδιόφωνο σήμερα, οκ. Okay. Ε, λοιπόν, πρώτα απ' όλα για μένα, προσωπικά ευρύτερα, πάντα είχα μεγάλη αγάπη για το ραδιόφωνο, δηλαδή, θα ε, το ξεκινήσω πιο βηματικά και να πάμε και πιο εκτενώς, ε, Είχα μια μεγάλη αγάπη για το ραδιόφωνο, έτσι στο σαλόνι μου πάντα προσπαθούσα να ακούω. Δυστυχώ δεν είμαστε στα FM αυτή την περίοδο, αλλά ε, άκουγα του υπάρχοντε σταθμού, του άλλου. Ε, ήταν πάντα μια πολύ καλή παρέα και πάντα μου άρεσε το κομμάτι το ότι δεν ήταν ανθρωποκεντρικό. Ε, είναι απλώ μερικέ φωνέ πίσω από ένα μικρόφωνο που δεν σε νοιάζει ε, ποιο, ποια, τι, που και πότε. Ε, μπορείς να ακούσει ωραίες συζητήσει. Σου... Είναι μια πολύ καλή παρέα Πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε με το πιο βασικό ε, Ναι Μετά δεν, έχεις... δεν έχω κάτι πολύ τέτοιο Α, Το βρίσκουμε Εγώ θα μεταφέρω κάτι που άκουσα χτες Από μια συντρόφησα Και Στην ραδιοφώνα Τζου <χι> Από ένα ραδιοφωνικό σταθμό του εξωτερικού Ότι το ραδιόφωνο ε, ίσως αυτό κολλάει και στον επόμενο ερωτηματικό. Mm. αλλά το ραδιόφωνο ε, σε σχέση με άλλα μέσα ισορροπεί πάρα πολύ ωραία ανάμεσα στο, στη μεταφορά της πληροφορίας και στη μετατροπή της πραγματικότητας σε θέαμα που κάνουν άλλα μέσα, που κάνουν τηλεόραση ε, πολλά κοινωνικά μέσα στο διαδίκτυο και τα λοιπά, γιατί μπορεί να μεταφέρει ένα βαθμό συναισθήματος μέσα από αυτά που ακούγονται από το μικρόφωνο αλλά δεν μετατρέπει αυτό το αίσθημα, το συνέστημα σε θέαμα και δεν το εκμεταλλεύεται ω τέτοιο. Ε, κατά τα άλλα, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά νομίζω ότι ε, πρώτον ε, είναι πολύ λιγότερα και εκ των πραγμάτων και εκ της φύσης του εμπορευματοποιημένου από άλλα μέσα ε, αλλά εξίσου σημαντικό ότι λόγω των μικρών ε, απαιτήσεων που έχει σε υποδομή ε, και εξοπλισμό είναι πολύ εύκολο ε, να κάνει ε, πολλοίς κόσμο ραδιόφωνο με χαρακτηριστικά που μπορούν να είναι ευνοϊκά για κινηματικές διαδικασίες για αυτοοργάνωση ή ακόμα και για απλές μικρές προσπάθειες από τα κάτω που θα λέγαμε ανθρώπων που θέλουν να βγάλουν προς τα έξω το δικό τους περιεχόμενο είτε είναι πολιτικό είτε είναι καλλιτεχνικό είτε είναι αισθητικού περιεχομένου οτιδήποτε χωρίς να χρειάζεται να κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια ή τέλο πάντων να χτυπήσουν σε έναν τοίχο που η τεχνολογία δεν θα Αυτέ είναι οι πρώτε μου σκέψει. Δεν ξέρω αν σα κάλυψα και αν θέλει να προσθέσει. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αυτό ίσω που θα ήθελα να προσθέσω, γιατί νομίζω ότι με καλύπτουν περισσότερο και όλα αυτά που υπόθηκαν ήδη, είναι το και πάνω βέβαια και σε αυτό που είπε εσύ προηγουμένω. Ε... Είναι ότι το ραδιόφωνο σε σύγκριση με άλλα μέσα δίνει πολύ χώρο στη φαντασία. Αυτό είναι νομίζω εμένα που κάπω μου δίνει και την όρεξη περισσότερο να είμαι και εγώ μέρος αυτού του εγχειρήματο. που πιο ευρέως θα το έλεγα ραδιόφωνο υπό αυτές τις συνθήκες τουλάχιστον. Αυτά κατά τα άλλα. Ε, πολύ ωραία. Ε... Όλα αυτά τα πράγματα που είπατε είναι πολύ σημαντικά. Κάποια θα μα βοηθήσουν και στα επόμενα κομμάτια. Δεν ήταν κακό σαν εισαγωγή. Εγώ να πω θέλοντα ε, και μη, μπορεί να είμαι κάποια ηλικία ε, στα... και να συμμετέχω στα ραδιόφωνα πολλά χρόνια, αλλά επειδή έχω επαφή ακόμα με την νεολαία, τύπου ο Θεό που λέει ιστορίε ε, τρελέ στα οικογενειακά κουλουπού, ε, να πω ότι. Ε, το μήνυμα που παίρνω είναι ότι το ραδιόφωνο είναι κάπως, ε, μ, μας θυμίζει παρελθόν και το παρελθόν όταν πολλές φορές δεν έχεις να πεις κάτι για το παρόν, ε, το ψάχνεις πάρα πολύ, το ξεψαχνίζεις. Πλέον πλασάρετε εμπορικά σαν vintage ε, όλες αυτές, vintage αναμνήσεις, αγόρασε όμως κάτι, ενώ το ραδιόφωνο κρατάει μία τύπου αυθεντικότητα, η οποία προέρχεται από την επικοινωνία και από το ψάξιμο, δηλαδή το να βρεις κάποιον να σου μεταφέρει μια ωραία ιστορία που θα φτιάξεις εσύ στο μυαλό σου όπως είπες με τη φαντασία σου, είναι Πράγμα το οποίο είναι ανεκτήμητο σε σχέση με το έτοιμο προϊόν και το θέαμα που θα λάβεις από κάποιον, το οποίο θα είναι ένα προϊόν, κινηματογραφικό ή οτιδήποτε. Άρα όλη αυτή η vintage φάση του ραδιοφώνου, την οποία θα αναφέρουμε και πιο μετά για τα podcast, γιατί είναι τώρα στην ε, στη μόδα επιλέγει ο κόσμος ουσιαστικά να περνάει το χρόνο, να πληροφορείται ή να ακούει πράγματα, ε, πολλές φορές το ραδιόφωνο με φέρνει κοντά μια στην νοσταλία της παιδικής μας ηλικίας ξέρεις, μεγαλώσαμε τα συνθήματα ότι μόνη μας πατρίδα τα παιδικά μας χρόνια και το ραδιόφωνο ήταν μέσα σε αυτό, άρα Κερδίζουμε ήδη από τα αποδυτήρια, εννοώ το ραδιόφωνο. Και όταν λέω κερδίζουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είμαστε εδώ αισθανόμαστε πολύ κοντά αυτό το μέσο και γι' αυτό λέω κερδίζουμε. Και κερδίζουμε προφανώς δεν είναι ότι υπάρχει κάποια διαμάχη, υπάρχει κάποιος αγώνας. Ε, κερδίζουμε στο να δείξουμε στον κόσμο ε, πώς έχουν αγωνιστεί πιο παλιά για να κερδίσουν κάποια πράγματα. Ε, και εκεί πάμε στα πολιτικά. Ε, ραδιόφωνα, στα ραδιόφωνο που είναι μια πολιτική απόχρωση, τα οποία πλέον ε, είναι δυσέβρετα και εμείς είμαστε εδώ για να ανθίσουν πάλι και να γίνουν πολλά περισσότερα και να έχουμε να λέμε ιστορίες και ας μείνει η σημερινή θεματική, ρε παιδί μου μια μακρινή ανάμνηση από το παρελθόν και να την ε, ακούνε ξέρω εγώ σε 20 χρόνια σε κάποιο ψηφιακό αρχείο που όπου, ακούστε τη βρήκαμε κάτι μίλησα με αυτόν τον Μπάρμπα στη Γάβδο ξέρω εγώ το καλοκαίρι μου είπε ότι αυτό ήταν εκεί αυτό, Αυτή είναι η αξία ξέρω κι εγώ ε, Ωραία Ξεπερνώντας το... Το πρώτο κομμάτι, το οποίο είπαμε, εντάξει, κάνουμε μια εισαγωγή. Πάμε στο κύριο κομμάτι, γιατί η πρώτη θεματολογία που είπαμε θα ασχοληθούμε είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι όχι απλά εκπομπή. Γίνεται μεγάλη... Θα μπορούσε να αναλυθεί σε πολύ μεγάλη εκδήλωση. Και σε μια εκδήλωση με τρία διαφορετικά μέρη. Εμείς θα κάνουμε κάποια σημερινά σχόλια, πάντα λέγοντας το ότι... Ε, θέλουμε να μπαίνει και ο κόσμος σε μια διαδικασία ε, και να σκέφτεται τι λένε αυτοί πώς μπορώ εγώ να συμμετέχω πώς μπορώ να συλλογικοποιήσω τα πράγματα που ζω το επόμενο κομμάτι που είπαμε να ασχοληθούμε είναι το ραδιόφωνο στην εποχή της εικόνας ήδη έχουμε Ήδη, όχι δεν το βιάχωσε το το μικρόφωνο <laughs> λοιπόν. ε, ε, Για να είμαστε ραδιοφωνικά ευχάριστα, θα πρέπει να ακούσουμε μια μικρή μελωδία κομμάτι. έτσι, να πάρει ναι, ναι, ναι. μια και εσύ, ναι, ναι. και ο κόσμος που μας ακούει. Και θα μπούμε έχουμε αμέσως. Έχουμε κάτι Είμαστε έτοιμο, Εδώ πέρα το έχουμε. <laughs> Τέλεια. Πάμε. Τα λέμε σε λίγο. Ναι, ναι. Φαίνομαι λοιπόν στο θέμα που έβαλε ο σύντροφο στην ραδιοφωνατζής που είναι το ραδιόφωνο στην εποχή της εικόνας. Ε, η εποχή της εικόνας υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια οπότε αυτό το θέμα μας απασχολεί ε, μας απασχολεί μας με το ραδιόφωνο πολλά χρόνια και έχουμε και πολλές απαντήσεις γι' αυτό. Ε, σίγουρα ε, και εδώ μπορούμε να προσθέσουμε ότι προφανώς ε, Μπορούμε να σας δώσουμε feed διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσατε στον ελεύθερο σας χρόνο, χρόνο να εμπλουτίσετε ε, στήριες απόψεις σας, Δηλαδή π.χ. Ε, διαβάζοντας ε, την εποχή ε, του ατομικισμού, των αιώνα του ατομικισμού υπάρχουν ε, πολύ ωραίες κουβέντες ε, που έχουν γίνει και βιβλία με το... Καστοριάδη και τον Κρίστοφερ Λάς που λεγόταν η κουλτούρα ε, του, του ατομικισμού ε, τα οποία όλα αυτά έχουν τρομερή σχέση με το... Μπορώ να το λέω λάθος τον τίτλο αλλά γενικότερα θα, τα, θα το μεταστώ στο επόμενο διάλειμμα ε, δεν ήταν καλά διαβασμένος αυτά ε, Υπάρχουν πολύ ωραία ντοκιμαντέρ π.χ. το Adam Curtis ε, τα οποία έτσι θα συζητάμε και έχουν ένα αλφα ενδιαφέρον στο να δείτε ε, και από μια άλλη άποψη πιο συγκεντρωτική ε, τι παίζει. Ε, μετά πάμε στην εικόνα σαν εικόνα την εικόνα την οποία μπορούμε να φιλοσοφήσουμε αυτή την έννοια το πώς πλέον ο άνθρωπος ε, καταναλώνει ε, μόνος του την ιδέα που έχει για την εικόνα του αυτού, δηλαδή είναι πολύ βαθύτερα πράγματα, αλλά για να μην τον κόσμο, έτσι με όλα αυτά, ε, βλέπουμε ότι ε, στην εποχή του θεάματος, έτσι το θέαμα συνεχώς... Ε, κρατάει περισσότερο συντροφιά στον κόσμο, δηλαδή ο κόσμος συνεχίζει να καταναλώνει ακατάπαυστα και με όλα αυτά τα νέα social media που ξέρει η νεολαία, κάτι TikTok και κάτι τέτοια, δεν θέλω να τα διαφημίσουμε φανώς, κατάς όλα αυτά και φωτιά. Ε, αλλά, από την άλλη, πρέπει να είμαστε εδώ για να δώσουμε και μια άλλη διέξοδο. Ε, στην εποχή της απόσπαση προσοχής που κατακλείζεσαι από εικόνε, memes, βίντεο και γρήγορη, έτσι, εύπεπτη ε, απόσπαση προσοχής, η οποία καλύπτει το υπαρξιακό στρες και άγχος που ζούμε όλοι κάποια δευτερόλεπτα μεταξύ σειρμού και αποβάθρας, ιδιαίτερα αφού έχουμε ζήσει και εδώ στη συμπρωτεύουσα το καινούργιο μετρό. <laughs> αυτό το κενό σειρμού και αποβάθρας είναι αυτό το φιλοσοφικό υποβάθρο που θα συζητήσουμε τώρα. Ε, στην εποχή της εικόνας, πέρα από το χαβαλέ και όλα αυτά τα βαριά λόγια, είναι η απουσία πολλές φορές νοήματος. Είναι ένα προϊόν, είναι προϊόν πολλές φορές μιας πολυεθνικής, ε, η οποία δεν λειτουργεί για σένα και την ελευθερία σου. Και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Εδώ έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ε, είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να δει κάτι. Ε, αυτό το πράγμα που θα δει, ε, να τον φέρει σε μια κατάσταση, να ταυτιστεί. Έχουμε δει σε παλαιότερες εποχές, έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, εγχειρίδια και μπροσούρε φυσικά πολιτικές οι οποίες λένε μετά από πολύχρονε ή αποτυχίες διαφόρων κινημάτων ο κόσμος ασχολείται με την τέχνη, κάπου θέλει να εκφραστή κάπου θέλει να βρει μια διέξοδο και όταν το κράτος είναι πολύ δυνατό, φωνικό θα έλεγα, καταστέλει τα πάντα ο άνθρωπος θέλει να ζήσει, θέλει να δει μια διέξοδο και θα πω ελπίδα άρα το ρίχνει λίγο στην τέχνη και πλέον επειδή η τέχνη είναι αλένδετη με την εικόνα. Ε, και αυτό το λέμε βλέποντας τον κόσμο ε, τους γύρω μας και τους ίδιους εαυτούς μας και τις εαυτές μας που καταναλώνουμε συνεχώς ε, κινηματογραφικά προϊόντα ε, και όλα αυτά. Ε, όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τα οποία κλέβουν και τη φαντασία ε, του ραδιοφώνου Το ραδιοφόνο πλέον έχει μία Πολύ μικρή θέση σε όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο ε, είναι πλέον μια, όπω είπαμε, νοσταλγία για μένα, μια vintage ανάμνηση και ε, ε, αυτό το χώρο, θέλουμε να θέλουμε να μεγαλώσει αυτός ο χώρος ε, σε αυτό το κομμάτι και γιατί όμως να μεγαλώσει, εδώ θα ήθελα να δώσω το πρώτο ερώτημα ε, και προφανώς δεν είναι μόνο ερώτημα Δικόμα, αν θέλετε να αλλάξετε την ώρα να την κάνετε κάπω να τη μετασχηματίσετε, να πείτε κάτι άλλο, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά για αρχή θα ήθελα να πω ότι, οκ, okay, ζούμε στην εποχή τη εικόνα. Οκ, okay, εμεί είμαστε ραδεφονατζίδε. Και μπορεί να μα πει κάποιο ότι είστε ξεπερασμένοι. ξέρει, Go home. Τελ, Τελείωσε η φάση. Βρείτε, κάντε, κάντε ένα live stream. Εντάξει. Όλοι έχουν τι παραξενιέ τους, Κάπω και εσεί θα κάνετε κάτι. Ε, εμεί, γιατί ακόμα λέμε εκτό από αυτά ότι μα απασχολεί το ραδιόφωνο και πώς υπάρχει μέσα αυτή την εποχή της εικόνα στο ραδιόφωνο. Ε, και επειδή όλο αυτό το ερώτημα ήταν μία παράγραφος, αξε, ας ξεκινήσω καθένας να το ξεψαχνίζει σιγά σιγά <laughs> ε, και ελπίζω με αυτή τη μικρή εισαγωγή να με σα πήρα τα, τα μυαλά εντελώ. <laughs> Εντάξει, σιγά σιγά, <laughs> δεν είναι. <laughs> δεν υπάρχει βιασύνης αυτό. Ίσως ήταν τόσο δεδαλώδες το <laughs> ερώτημα. Η αλήθεια είναι ήταν πολύ δεδαλώδες. <laughs> <laughs> Μπορούμε να το κάνουμε πιο απλό. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Ε, το ραδιόφωνο στην εποχή της εικόνας. Πώς το ακούτε μόνο και μόνο σαν ε, έκφραση. Εγώ βασικά αυτό που κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό το ραδιόφωνο στην εποχή της εικόνας, ε, βέβαια ταυτόχρονα κάπως έχοντας στο μυαλό μου ότι η εποχή της εικόνας είναι το σήμερα αυτή τη στιγμή ε, το πρώτο που μου ήρθε βασικά είναι το podcast και κάπως στο μυαλό μου ε, ενώ μπορεί κανείς να το συγχέει αυτό με το ραδιόφωνο όπως το θεωρούμε εμείς ε, στην πραγματικότητα ας πούμε θέλω είχα στο μυαλό μου ότι είναι διαφορετικά αυτά τα δύο ε, απλά ταυτόχρονα είναι και αλληλένδετα κάπως ότι και η ηχογράφηση μιας ζωντανή εκπομπής είναι, έχει μεγάλη σημασία κάπως στην εποχή της εικόνας. Ε, και το podcast κάπως μου φέρνει στο μυαλό ότι δεν είναι πλέον ξεπερασμένο το ραδιόφωνο. Και εκεί που θέλω να καταλήξω δηλαδή είναι το ότι ακόμα και σήμερα κάπως αναδύεται πάλι αυτή η έννοια το ραδιοφώνο, απλά με διαφορετικούς όρους. Κάπως έτσι το σκεφτόμουν στην αρχή, διαβάζοντας πούμε, τη θεματική αυτήν. Ε, αν και ωστόσο, ε, πιστεύω ότι θα το αναλύσουμε και πιο μετά, αλλά είναι όντως διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κανείς κάτι πάνω σε αυτό. Ε, ναι, κάπως πάνω σε αυτές τι σκέψεις ε, είναι ότι πρώτα απ' όλα η εκπομπή που σου κάνει και η live εκπομπή και γι' αυτό το, το ραδιόφωνο και λίγο καμια φορά εκνευρίζομαι κάθε φορά που λένε «Α, εσείς που κάνετε podcast» ε, Δεν είναι podcast, είναι ραδιόφωνο Το ραδιόφωνο έχει τη δυνατότητα τις στιγμής είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να μαστίλετε στείλετε μηνύματα είναι ότι ε, είναι αυθόρμητο έχει πολύ συγκεκριμένα, πώς λένε, σπάει και τον το, το τέταρτο τοίχο ας πούμε, του στούντιο δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι πίσω από το μικρόφωνο που λένε, είτε αναλύουν πιο σημαντικά πράγματα είτε απλώς λένε από ψάρε και λένε χασμάρες και ε, είναι ότι μπορείτε να μας στελετε μηνύματα μπορείτε να έρθετε, μπορείτε γενικά κάπως έτσι και μάλιστα είχα και την απορία και όλα να ακούγα podcast, podcast, podcast δεν είχα ιδέα τι είναι το podcast απλώς κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ακούει πολλοί κόσμος και, ήμουν... και απλώς μετά μπήκα και και το podcast ξεκίνησε ως ε, ηχογράφηση ραδιοφωνικών εκπομπών κάπως μπήκε αυτή η ορολογία πάνω σε αυτό για να μπορούει ο κόσμος να τις ακούει αργότερα είναι εκλογικά το ίδιο δηλαδή είναι πώς θα το πω, προϊόν είναι... Ωραία βασικά να σου πω την αλήθεια αυτή την απάντηση περίμενα να ακούσω λίγο πολύ και κάπως γι' αυτό το έθεσα έτσι διαφορετικά στο μυαλό μου στην αρχή ε, θεωρώ ότι γενικά το podcast είναι κάπως ε, η προσπάθεια των παλιότερων να ε, εντάξουν το ραδιόφωνο στη σημερινή εποχή της εικόνας, ε, κρατώντας κάποια θετικά του ραδιόφωνο, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύοντας και τα αρνητικά της χειραγώγησης, ας πούμε, ε, και της έλλειψης επικοινωνίας, η οποία υπάρχει ανέκαθεν στο ραδιόφωνο και θα έπρεπε να υπάρχει. Ε, και, κάπως, αν και αυτή η φαντασία που ανέφερα στην αρχή παραμένει και με το podcast, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Γιατί, παρόλο που σου δίνεται η, ε, η ανάγκη για να φανταστείς πράγματα, ε, λείπει η επικοινωνία και το να δεις πέρα από τη φαντασία και τις εικόνες που σου δημιουργούνται. Κάπως δηλαδή να έχεις και την ε, αξία της συμμετοχής ε, σε κάτι. Ε, αυτό βασικά περισσότερο σκεφτόμουν στην αρχή όταν άκουσα για το ραδιόφωνο στη σημερινή εποχή, του, ή τουλάχιστον με την παράφραση που έκανα στην στο μυαλό μου. Συμφωνώ ε, απόλυτα. Νομίζω ότι καλύψατε το θέμα του podcast και γενικά του πώ έχει αλλάξει η ροή ε, των. Ε, πολυμεσικών μέσων ε, τα τελευταία χρόνια ε, θα πάω λίγο πίσω στο ερώτημα για την εικόνα αυτή καθ' αυτή. Ε, για μένα θα το δω λίγο ιστορικά ε, είχαμε για πολλά χρόνια ενώ μεγάλωνα το ραδιόφωνο ένα πολύ ενεργό ε, κομμάτι της καθημερινότητας και η τηλεόραση ήταν πάρα πολύ περιορισμένη όταν μεγάλωνα δεν είχαμε καν ιδιωτικά κανάλια ε, τόσο γέρος είμαι ε, και μέσα από αυτή έχω να πω ότι όταν εμφανίστηκαν τα ιδιωτικά κανάλια μπήκαν οι διαφημίσεις στην τηλεόραση και είδαμε πώς η τηλεόραση άρχισε λόγω της ευκολίας που έχει στο να γίνεται πιστευτή να διαμορφώνει την κοινή γνώμη για μένα έγινε αρκετά ξεκάθαρη διαφορά με το ραδιόφωνο δηλαδή έβλεπα πλέον ότι ε, μέσα από την ε, ένταση του ε, θεάματος την ε, ψυχολογική ε, φόρτιση που έδιναν κάποιες εικόνες ε, και ταυτόχρονα την φανταχτερή προβολή των προϊόντων της διαφημίσει με παιδικά παιχνίδια που για πρώτη φορά ξεκίνησαν να βγαίνουν στην τηλεόραση τα καετία του 90 ε, γενικά όλη την τέχνη τη διαφήμιση όπως αυτή διαμορφώθηκε στην τηλεόραση ε, αυτό νομίζω ότι γίνεται ξεκάθαρο ότι η εικόνα προχώρησε τα πράγματα προς μια πολύ καπιταλιστική κατεύθυνση ε, και στο εμπορικό κομμάτι και στο κομμάτι της ε, χειραγώγησης, αυτό που λέγεται κοινή γνώμη που δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων που είναι μια πλειοψηφία το ακροατηρίου που ακολουθεί τυφλά αυτό που πιστεύει ότι βλέπει ε, χωρίς να σκέφτεται πάρα πολύ και χωρίς να κάνει ερωτήσεις. Ε, δεν ξέρω αν <laughs> θα σας πάει αυτό. κάτι. Ναι. Ε, πάνω στο κομμάτι και του podcast και πώς Δηλαδή κάπω σε μένα, η παρατήρηση που έχω κάνει είναι ότι ο λόγος που έχουν πάρει τα πάνω του στα podcast είναι γιατί ο κόσμος, δηλαδή και η δουλειά που έκανε και το ραδιόφωνο πούμε, είναι ότι κρατάει καλή παρέα, είναι αυτό είναι αμάξι, είναι αυτό κάτι που κάνεις παράλληλα με δουλειές πούμε, και στο πιο απλοϊκό του. Αλλά αυτό που έχει εκλείψει πούμε και κυρίως από τα πιο συστημικά έτσι, τα ραδιόφωνα ε, των εταιριών είναι ότι έχει εκλείψει φαντασία. Έχουν εκλείψει ε, οι ουσιαστικέ κουβέντες, έχουν εκλείψει ε, ο αυτορμητισμός, ε, όπου αναφέραμε και πριν. Ε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κάπως, ε, βασικά ένας από του λόγου είναι ότι έχει πάει ο κόσμος στα podcast και έχει αφήσει και το ραδιόφωνο στην άκρη, γιατί του προσφέρει αυτό, του προσφέρει κάτι, του προσφέρει μια ιστορία, αυτό είναι που έχει διάφορες, ε, αυτό κάπω. Δηλαδή, είναι πολύ τυποποιημένε όλε οι ραδιφωνικέ εκπομπέ. Αν ακούσει, είναι απλώ τραγούδια, δύο-τρει ατάκε, ακαναένθετο, αυτά. Ε, οπότε, ναι. Έχει σημασία αυτό που λες και θα το αναπτύξουμε και σε λίγο. πώς είναι πλέον δομημένα τα επορικά ραδιόφωνα. Έχει πολύ σημασία. Και με τον τρόπο που λειτουργούν και με τον τρόπο που πληρώνονται. Αλλά θα, θα τα πούμε σε λίγο. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπατε και για τις, ε, το ότι. Παιδιά, δεν είχαν εμφανιστεί σε, κά σε κάτι μετά. Τα... Από το Χίτλερ, π.χ. και το Στάλιν που βάζανε στα διαφημιστικά παιδάκια δίπλα του, ώστε να γίνει ευπέπτο και πολύ γλυκό αυτό. Εμφανίστηκε στι τηλεοράσει για τι διαφημίσει, ήταν πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που πέσε για τα podcast, γιατί η ευκολία του ραδιοφώνου στο να σου κρατάει συντροφιά στην οδήγηση το κρατούσε την πιο σημαντική συντροφιά στο ραδιόφωνο. Και πλέον βλέπουν βιντεάκια ενώ οδηγούν. Δηλαδή, έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή, παιδιά. Τη λατρεύει ο κόσμος. Η εικόνα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι τόσο δυνατή ε, και αυτό έχει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες που γενικότερα άμα ρωτήσετε κάποιον και, το και του πείτε πώς πιστεύετε ότι ήταν ο, ο τσίζου. Τώρα μιλάμε, δεν βρίσκε, σαν άνθρωπος δεν θα πω για την ιστορική του ε, υπαρξή αλλά θα σας πω γιατί όλοι θα σκεφτούν τον το τον είναι τόσο δυνατή η πως το λένε, εικόνα ε, πλέον ούτε στην οδήγηση δεν κρατάει το ραδιόφωνο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου γιατί ο κόσμος στέλνει μηνύματα και βλέπει βίντεο στο τι μόνο οδηγεί το λέω αυτό γιατί βρίσκομαι στην κόλαση της Μητροπόλεως το Μητροπόλεων στην Αθήνα και βλέπω, είμαι στο δρόμο και βλέπω καθημερινά πώ οδηγεί ο κόσμος λίγοι ακούνε πλέον μουσική περισσότεροι είναι με το κινητό τους και βλέπουνε ε, και μέσα αυτό το, στον κατηγισμό της εικόνας, η, η οποία εικόνα καλύπτει και ένα, μία, ένα παραπάνω αισθητήριο ε, στον άνθρωπο. Επειδή μου την πραγματικότητα, μην το πάμε σε με τα πια ποια είναι η πραγματικότητα, είναι αυτή που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσει μας. Η εικόνα κερδίζει άλλη μία. Οκ, okay. ε, ο άνθρωπος όταν... Ε, στα πλαίσια που κάνουμε την κουβέντα λέμε εμεί ότι εμείς όλα αυτά τα, τις κουβέντες κάνουμε και σκεφτόμαστε και θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα να κατευθύνουν τον άνθρωπο ώστε να είναι έτσι να αναζητήσει τις ελευθερίες τους να το, ε, τις να το πούμε γενικά ε, όταν γαλουχείται μια γενιά και δεν θέλει, θέλει ένα έτοιμο προϊόν έτοιμο προς κατανάλωση και θα πάρει κάτι το οποίο του προσφέρει όλο το κουτί και αυτό δεν είναι στην απόφαση του κάθε ανθρώπου ατομικά ε, είναι κάτι το οποίο ε, η ίδια η κοινωνία, το ίδιο το σύστημα έτσι δεν του δίνει την προοπτική να δει κάτι έξω από αυτό τον κύκλο που ζει, άρα είναι πολύ δύσκολο και είναι άσχημο κάπως να κατηγορούμε και όλο τον κόσμο ότι ε, να ψαχνώσουν λίγο και γιατί δεν είναι... υπάρχουν διέξοδοι άμα θέλει να δεις αυτό, δεν είναι τόσο απλό. Και εμείς πολλές φορές ήμασταν τυχεροί που είχαμε τα ερεθίσματα και βρεθήκαμε να συζητάμε τια πράγματα σε ένα αυτοργανωμένο στούντιο και τα σχετικά εκεί δεν τα συζητάμε, ξέρω σε καφέ σε ένα τάδε καφετέρια και τραβώντας σέλφι Καταναλώνοντας πώς πάνε πριν την εικόνα που έχουμε για εμάς Και προσπαθώντα να δείξουμε ότι υπάρχουμε μέσα σε αυτό το άπειρο κενό Που ζει ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια Άρα πέρα από, την, ε, από όλες αυτές τις ε, ε, φιλοσοφίες ή τις σκέψεις που έχουμε Η τις που ε, τρέχει αυτή τη στιγμή και γενικότερα η, η διέξοδος που προσπαθούμε να δώσουμε ε, εμείς αυτό γιατί θα πρέπει εμείς να προτάξουμε κάτι άλλο. Και το να προτάξει εσύ π.χ. δεν θα ήταν πολύ cool να πούμε ότι χα, και γιατί να φτιάξουμε μια, ένα αυτοργανωμένο κανάλι τηλεόρασης και να μην βγαίνουμε ε, γιατί όχι. Θα καλύψουμε και εμείς. Έχει σημασία, πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα, τα χαρακτηριστικά ε, ομορφιά σε, του κόσμου που ζούμε, να είμαστε όλοι μοντέλοι και μοντέλες για να μιλήσουμε. Όχι, βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος κάνει σε εισαγωγικά καριέρα και τον ακολουθεί κόσμος ε, χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερο και δυστυχώς είναι και το επίπεδο και το περιεχόμενο που υπάρχει στο, στο YouTube, το οποίο είναι παιδί μιας τεράστιας πολυεθνικής, βλέπουμε ότι το περιεχόμενο είναι επίπεδου κατωτέρου. Έτσι, για να βρεις κάτι ε, ψάχνεις ε, δεν ξέρω πόσο. Ε, πέφτοντας μέσα ο Άλντους Χάξλεη έλεγε ότι θα υπάρχει, διέξοδο, θα υπάρχει κάτι που θα αξίζει, αλλά θα πρέπει να το ψάξεις κάτω από τόνου Έπεσε, ξέρεις, στο the point μερικά πράγματα, σε μερικά πράγματα μάλλον. Ε, και το τελευταίο σχόλιό μου πάλι για την εποχή ε, της εικόνας είναι ότι στην εικόνα και στο προϊόν ε, υποκρίνεται πάρα πολύ εύκολα και ιδιαίτερα έτσι όλο αυτό που βλέπεις είναι μια είναι σκηνοθεσία Δελφιά είναι είναι κατασκευή Βλέπει χαμόγελα στι ειδήσει που μόνο πόνο κρύβουν, μιζέρια και κατάθλιψη. Βλέπει πράγματα τα οποία τι περισσότερε φορέ συμβαίνει το αντίθετο. Στο ραδιόφωνο, ο άνθρωπος, ο οποίο επιλέγει τη μουσική που θα παίξει, μιλάει, κουβεντιάζει, κάνει μόνο μονολόγου του κάνει ψυχοθεραπεία του μαζί με άλλους, με, με αυτούς που μιλάει, είναι πολύ δύσκολο να έχει αυτό το προσωπείο και αν το κάνει τόσο καλά, πας γίνει ηθοποιός, ξέρω γεγό, να, να με εγώ να τον καλύψει και να καλύψει και τη ματαιότητά του, ξέρω εγώ τη βλέπει καθένα. Και κάπως αυτό, τώρα για το podcast δεν θα πω ακόμα, τα πούμε και σε λίγο, έτσι θέλω να κλείσω και δεν το βλέπουμε μόνο αντιπαραθετικά την εποχή της εικόνας, βλέπουμε ότι στο ραδιόφωνο πλέον αναλογεί όλο και μικρότερο κομμάτι του κόσμου, δηλαδή ο κόσμος πλέον, το οποίο θα το πούμε και στο επόμενο κομμάτι, θα βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι σε λίγο, ε, πώς επιλέγει να, να πληροφορείται δηλαδή είναι τα, ε, το κάθε μέρος πράγμα που θέλει να έχει κοντά δηλαδή πώς πληροφορείται ε, πώς αναζητεί άλλα πράγματα να ακούσει κάτι καινούριο ε, βλέπουμε ότι όλα πλέον τα καλύπτουν ή κάποια social media στα οποία social media πάντα η εικόνα μετράει ε, και το ραδιόφωνο μένει σε, αυτό το... σε αυτή τη διαδρομή πίσω εγώ αυτό βλέπω, τουλάχιστον. Και ε, σκοπός κάθε ραδιοφώνου σαν αυτό, κάθε εκπομπή σαν αυτής, είναι σίγουρα να αναθερμάνει ε, τις σχέσεις «πομπου και δέκτη», «δέκτη και πομπού», ε, να σπάσει αυτό το μονοπόλιο της μονοπλευρής ε, ε, φάσης. Και «πομπου και δέκτη» λέω πάντα και για την εικόνα, ε, και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε πάρα πολύ κόσμο να διαφωνήσει και να κάνω το δικικό του διαβόλου. Μόνο σου φτιάχνεις το content και στην εικόνα. Εσύ το σκηνοθετείς. Φτιάξτε αν θέλει. Ε, γιατί να μην το κάνεις. Και σα ρωτώ. Γιατί. Εσείς το συζητήσαμε και λίγο εκτός αέρα αλλά δεν το αναπτύξαμε. Για ποιο, για ποιο λόγο να μην το κάνεις. Με την εικόνα σου. Ε, υπάρχει κάποιο λόγος πίσω από αυτό. Υπάρχουν πολιτικοί λόγοι, ηθικοί. Ε, γιατί όχι Να μην πούμε οκ, okay. τέλος Τα φοπλάκα στο ραδιόφωνο, πλέον δεν καλύπτει Πλέον θα βγάλουμε όλοι οι κάμερες Και θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα Σε live stream, γιατί Όχι Αρχικά εγώ πάνω σε αυτό, γιατί και για ώρα που μιλούσες το σκεφτόμουν κάποια πράγματα που ήθελα να πιαστώ από πάνω και και κιόλας που είναι τόσο ξεκάθαρη αυτή η ερώτηση. Ε, το ραδιόφωνο καταρχάς για μένα περισσότερο κιόλα, και όχι σαν άτομο που θα κάνει ραδιόφωνο αλλά που θα ακούσει ραδιόφωνο ε, με κερδίζει με το γεγονός ότι σε συγκεντρώνει. Δηλαδή πρέπει να εστιάσεις για να ακούσεις, πρέπει όντως να δουλέψει η φαντασία σου. Και γι' αυτό ανέφερα και για τη φαντασία, έτσι λακωνικά ίσως, αλλά ελπίζω περικτικά ε, στην αρχή, ξέρω εγώ, στην εισαγωγή. Ε, απλά αυτό είναι που με κερδίζει πραγματικά το ότι ε, εφόσον έχω την εικόνα και όντως ε, αναπόφευκτα ε, την καταναλώνω. Ε, τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, εφόσον μου δίνεται ευκαιρία να μην έχω μια εικόνα από πίσω και μπορώ κάπω στην καθημερινότητά μου, ακόμα και μεταξύ των σειρμών που λέγαμε, ε, να αφήσω λίγο δίπλα το κινητό, ε, το ραδιόφωνο μπορεί κάπω να μου κρατήσει αυτή τη σύντροφιά γιατί με βοηθάει να δημιουργήσω τι εικόνε που ίσω ε, αναπόφευκτο, όπω είπα και προηγουμένω, ε, χρειάζομαι. Ε, και γι' αυτό νομίζω για μένα έχει αυτή την αξία και το podcast έρχεται να πατήσει ακριβώς πάνω σε αυτό και όντως και εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα για το podcast αλλά, εφόσον θα μιλήσουμε και πιο μετά ε, αλλά αυτό βασικά είναι πάντως που με κρατάει και κάπως έχει αξία το ραδιόφωνο με αυτόν τον τρόπο και κατά κάποιο τρόπο έτσι α πούμε διαλύεται αυτή η εικόνα η έννοια μάλλον που θέλει να δώσει το σύστημα στην εικόνα αυτή τη στιγμή. Είτε μέσω τηλεόραση, είτε μέσω τη διαφήμιση με κάποια γηγαντοφή στη μέση του δρόμου. Η πίσω από το λεωφορείο που λέει ο λόγο. Ε, αυτό δεν ξέρω αν έχω να πω κάτι άλλο έτσι, αλλά θέλω να ακούσω και τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Εγώ βρίσκω και πολιτικούς λόγους, έτσι ε, είμαστε στα κίνηματα χρόνια, κάποια από μας ε, συμμετάσχει σε πολλές πολιτικές ράσεις. Ε, πριν από λίγο ήμασταν στο, όπως είπε και ο σύντροφος, που στο βαλκανικό αντιεξουαστιστικό Φεστιβάλ βιβλίου, καλά δεν το πω. Ναι, ναι. Ε, αναχικό είναι. Ε, αναχικό. Ε, και υπάρχει κόσμος που θέλει να μεταδώσει μηνύματα αλλά δεν αισθάνεται πάρα πολύ άνετα με την μεγαλοποίηση της ταυτότητάς του ή μπορεί να θέλει οι να διατηρήσει μια ανωνυμία. Εντάξει, οι δεν διατηρούν ανωνυμία 100% αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το να κυκλοφορεί μια εικόνα σου, να εκφράζεις κάποιες πολιτικές απόψεις που μπορεί να μην είναι αρεστές ή μπορεί και να είναι ποινικοποιημένε σε κάποια μέρη του κόσμου ή στον κόσμο σου ή στην οικογένειά σου ή στον κοινωνικό σου κύκλο που μπορεί να θες να αποφύγεις να αντιπαρατευθείς ευθέω. Οπότε για μένα το ραδιόφωνο δίνει αυτή την ευελιξία. Ε, δίνει μια σχετική ανωνυμία ή τουλάχιστον μια ευελιξία του να μην θέλεις την εικόνα σου ε, να κυκλοφόρει πολύ εύκολα ε, με έναν κίνδυνο ποινικοποίηση ε, κτλ. Ε, πάνω σε αυτό άμα, θέ, άμα να συμπληρώσω κάτι ότι ε, στην περίπτωση όμως που όντω κάναμε ένα live stream ή ένα αυτοργανωμένο κανάλι όπως υπόθηκε ε, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να δείχναμε τα πρόσωπά μας εκεί πέρα πάλι αυτό δεν θα έχει αξία κάπως δικηγόρος διαβόλου <Δυλίου> <Δυλίου> και τι έχετε να κρύψετε γιατί θα πείτε είναι τόσο βαρύ δηλαδή π.χ. Ε, ουσιαστικά ε, θα Παίρνεις την ευθύνη για πράγματα τα οποία ε, θα έλεγες. Τώρα, το τι επιλέγεις να πεις ε, στον κόσμο, γιατί μην ξεχνάς ότι κάθε πράγμα που λες, κάθε σύνθημα που διατυπανίζουμε, ένα σύνθημα που γράφουμε, είναι λες και καλούμε και τον υπόλοιπο κόσμο του ανθρώπου να το κάνουν. Δηλαδή, όταν πολλές φορές λέγανε μα είναι το θέμα γιατί ανεβά σε αφίσα τον κρεμασμένο μου μα αδέλφια εσείς πριν από λίγο φωνάζατε φασίσεις κουφάλες έρχονται κρεμάλες νομίζω φωνάζοντα ένα σύνθημα στην πορεία καλή στον κόσμο να κρεμάσουν φασίστες εάν δεν σε καλύπτει αυτό καλύτερα να σκεφτείς ε, το κατά πόσο μπορείς να πεις. Τώρα ε, κάνω επίτηδες στο, ε, αυτή την κουβέντα για να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα. Είναι ξεκάθαρα πολιτικό ζήτημα και είναι πολιτικό ζήτημα στην εποχή της εικόνας να θέλουμε να βγάλουμε τις ιδέες μας με το πρόσωπό μας, το οποίο θα ήταν έτσι μια τρομερή παραγωγή. Το αυτοργανωμένο μας κανάλι θα το λέγαμε... Ε, Ράντιο, καότη, αντένα, etc., etc., <ΣΣΣΣΣ> στα ελληνικά όλα, σε γκρίκλις τύπου. Και θα, είχε, θα έβλεπε πάρα πολλοί κόσμοι, θα έλεγε, όχι και αυτοί. Πλέον θα είχαμε μπει στο ίδιο επίπεδο ε, με τους υπόλοιπους. Πλέον θα ήμασταν και εμεί στην ίδια φόρμα. Μας με τα επόμενα, στο ένα κανάλι, π.χ. λέω εγώ, θα είχες... Τον ε, Πορδοσάλτε και τον κάθε. Ε, δεν έχει σημασία το άτομο, οχι για να μα κάνει μήνυση. Δεν έχει σημασία το άτομο, <laughs> αλλά το ρόλο που έχει ο κάθε άνθρωπο. Το ίδιο ισχύει για κάθε υπουργό, πρωθυπουργό και τα σχετικά. Ε, είναι ο ρόλος που έχει. Δεν είναι το προσωπείο, δεν μα ενδιαφέρει αν κάποιος άδονη κλαίει και ορί. Δεν μα ενδιαφέρει ο ρόλο που επιτελεί στο, σε οτιδήποτε. Άρα θα ήμασταν κι εμεί κομμένοι και ραμμένοι πάλι ε, σαν αυτού. Ε, σαν κάτι άλλο, παιδί μου. Και προφανώς το πολιτικό κομμάτι στο ότι δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατεβείτε στην πορεία, σήμερα έχουμε πορεία οργής για αυτό ή κατεβείτε για την Παλαιστίνη ή οτιδήποτε άλλο. Ε, ναι, μεταντάξει. Μόνο τα δικαστικά έξοδα δεν θα έφταναν η υπηρεσία του, του τύπου της Microsoft που ήπουν, θα το κάνει σε φιλανθρωπίες πλέον. Ε, καλή άνθρωποι αυτή στον καπιταλισμό. <σχελίου> Ναι, ναι έχουμε και εθνικού ευεργέτες εδώ που κάνουν φαραωνικά έργα πάντου στον ελλαδικό χώρο Αλλά μ, είναι καθαρά πολιτικός λόγος ε, και νομίζω ότι έχει μια τεράστια αξία ο άνθρωπος να αναζητά Και να μην παίρνει έτοιμη τη μασί με την τροφή ε, Υπάρχουν πράγματα τα οποία ισχύουν παντού και πάντα στην ολόκληρη το, στον άνθρωπο και στη λειτουργία της ζωής του Ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις Όταν κάποιος ζητάει ένα μεσία, Κάποιον τσιπραλέξη Ή οποιονδήποτε ρε παιδί μου ε, δεν υπάρχει μαζική, ε, μαγική λύση. Το ίδιο όταν θέλει κάποιο να γίνει καλά στην υγεία του, δεν πάει κάτι καλά, δεν υπάρχει μαγική λύση. Υπάρχει ένα κύκλο κάπω πραγμάτων. Το λέω έτσι πολύ γενικά σχηματικά: Ότι εντάξει, του, σου λέει ο γιατρό, άμα είναι σοβαρό, θα τρώ λίγο καλύτερα, θα κάνει καλύτερη άσκηση, θα αισθανθεί καλά, θα έχει κάποια ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα ωραίο κύκλο πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει, αδέλφια, και στα πολιτικά δρόμενα ε, και στι αναζητήσει μα για την ελευθερία. Υπάρχει ένα κύκλο πραγμάτων τον οποίο πρέπει να αγωνιστούμε σε όλα τα κομμάτια, ο καθένας από το πόστο του και όσο καθένας καθεμιά καθένα και το καθένα μπορεί πάνω σε αυτά χωρίς κάποιο να πιέζεται ε, χωρίς κάποιος να είναι ο Μεσσίας ή να περιμένουν από αυτόν ε, κάπως έτσι και αυτό μέσα δε χωράει στην εποχή τη εικόνα. ουσιαστικά είναι ένας άλλο κόσμος ε, και εντάξει είναι χώρος μας να το αναπτύξουμε αυτό και να το Ακούγεται πολύ μαρκετιστικό το να προωθήσουμε αυτό. Αλλά δεν κακό να πούμε ότι τι καλύτερε εκπομπέ, τι πιο όμορφε νύχτε τι ακούσαμε από στα οργανωμένα ραδιόφωνα, τι πιο ωραίε ελεύθερε φωνέ τι ακούσαμε από τύπου. Του οποίου αν του βλέπατε από κοντά θα λέγατε Όχι, ρε φίλε, πώ το έφτιαξε αυτό η φύση. Γιατί δεν έχει σημασία πώ είναι ο άνθρωπο, αλλά το νόημά του και τι είναι μέσα του. Αυτό εν κατακλείδη. Και μετά από αυτά τα ωραία ποιητικά που κάπου τα έχω διαβάσει, να μην νομίζετε ότι τα βγάζω και μόνος μου, ε, ας ακούσουμε ένα κομμάτι, γιατί... Να πω κάτι πρώτο, να ακούσουμε ένα Ναι, ναι, φυσικά. φυσικά. βάλω ένα αστεράκι, ε, γιατί υπάρχουν συντρόφια που δουλεύουν με την εικόνα και τα σεβόμαστε πάρα πολύ, γιατί έχουν κάνει πολλή δουλειά. Υπάρχουν, ε, ε, υπάρχουν live stream, που είναι κινηματικά, με πολλή προσπάθεια και πολύ προσοχή για να μην πέσουν στις παγίδες που αναφέραμε πριν. Για να μην γεμίσουν δικογραφίες. Και επίσης αυτό. <ΣΣ> και υπάρχουν επίσης ε, υπάρχει πολλή δουλειά στον κινηματογράφο, στα ντοκιμαντέρ ε, που επίσης με πολύ κόπο και με χρόνια δουλειάς βγαίνει ένα ντοκιμαντέρ έτσι, και μια πολιτική ταινία ή οτιδήποτε. Ε, οπότε εγώ δεν θέλω να ακυρώσω την εικόνα και είμαι σίγουρος ότι εσύ απλά. Ε, μια τέτοια σύγκριση είναι απαραίτητη για να απαντήσουμε για, το, για την απάντηση του ε, γιατί κάνουμε ραδιόφωνο και πώς, πώς, πώς αντιπαραθέτουμε ε, το, τους, ε, τους εαυτού μας και τις εαυτές μας στο, ε, στην κυριαρχία και την επιβολή της εικόνας. Πολύ σωστή. Η... Θα, θα μου διέφευγε εντελώς όλο αυτό το κομμάτι, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και με αυτό τον τρόπο ε, μπορούμε να πούμε στο διάλειμμα σίγουρα ήταν <συσχ> ζωτικό αυτό ε, έτσι το ραδιόφωνο και μαζί με όλα αυτά μπορεί να αναπτύξει λίγο περισσότερο το χώρο και το χρόνο του ε, τι ακούμε ε, ακούμε Σκοτοδίνη καταπληκτικά το ε, τελευταίο το άλμπουμ, το εδώ παραμένω αυτά. που φιλοξενείται που φιλοξενείται στη Λατέρνα ε, ε, είναι στην κουβέντα, θα Ά, την α, πετάξω τελειά τελειά Thank you. Που και το τραγούδι. Εφιάλτης που δεν έχει τέρμα. Τέριαξε <laughs> καλά. Ναι, καλά πήγε γι' αυτό. Ε, συνεχίζουμε να κάνουμε μια εκπομπή σύμπραξη, ο 1431 ΑΜ, άτομα το 1431 μάλλον, εκπομπή παρεία και παλιοί γνωστοί σύντροφοι, ε, οι οποίοι συμμετείχαν double agent πολλές φορές δηλαδή εντάξει είχαν σπάσει και οι αλυσίδε τότε στις κατευθύνσει και ήμασταν παντού ε, αφού είχαμε έρθει κοντά ε, τα εγχειρήματα μιλάμε ε, για την παλαιότερη δικτύωση που είχαν τα με αυτοργανωμένα ραδιοφωνικά εγχείρηματα στον ελλαδικό χώρο. Δεν λέω αντιξουσιαστικά γιατί τα κείμενα που ήταν να βγουν τα οποία να έχουν και την υπογραφές από όλου τις υπογραφές μάλλον από κάθε εγχείρημα προφανώς για λόγους πολιτικούς για διαφωνίες σε λέξεις, το οποίο αυτά Καλό είναι να συμβαίνουν και αυτά. Δεν γίνεται ο κάθε να παίρνει με τα maximum ή τα minimum του και του υπόλοιπου. Δεν βγήκανε. Βγήκαν όμως οι καταπληκτικές αφήσεις που βλέπουμε εδώ μέσα στο σούντιο. Υπήρχανε ραδιόφωνα τότε από την Μπάτρα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, τη Μιτιλίνη και ολούθε. Δύο ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη όλα, Υπήρχε το Red Revolt. Ε, πέρα από τη δικτύωση και τα τα παιδιά της που είμαστε και εμείς τώρα και παραμένουμε ε, έτσι τα αυτοοργανωμένα στούντιο. Στο επόμενο κομμάτι τη εκπομπής πάμε να πούμε δύο πράγματα για τα εμπορικά και τα αυτοοργανωμένα ραδιόφωνα. Ξεκινώντας θα πω για τα εμπορικά και για τον τρόπο λειτουργίας τους. Ε, θα πούμε λίγα πράγματα. Δεν ανάγκη να αναδείξουμε κάπως ε, αυτό το κομμάτι. Αλλά να πούμε πώς γίνεται, γιατί να μην κάνω εγώ προσωπικά, μια καριέρα, λέω, τα λέω πάντα σε καπιταλισμού, σε ένα εμπορικό ραδιόφωνο, μια χαρά που θα μπορούσα να κάνω, να παίζω μουσικές, ένας ραδιοφωνικό παραγωγός, το οποίο είναι πολύ μακριά από τη σκέψη του Παρία σαν κάποιος ιδικός, ώστε να ψυχαγωγεί τα πλήθη, ε, ο ρεδεφρούνγκος παραγωγός το σήμερα λοιπόν ε, πρέπει να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με διάφορες εταιρείες να διαφημίζει εκείνη τη στιγμή στην εκπομπή το προϊόν Χρειάζεται να συμπληρώσει το, το νυχτοκάματο του μάλλον να παίζει μουσική σε διάφορα μπαρ και κλαμπ της αθηναϊκής ή θεσσαλονικίτικης αλωτρίωσης ε, ε, και όλα αυτά τα σχετικά ε, και πάμε τώρα στον αντίποδα γιατί όλα αυτά προφανώ λειτουργούν με μια τυπική ιεραρχία. Υπάρχουν υπεύθυνοι πύχοι ειδήσεων, υπάρχει ο άνθρωπο που είναι υπεύθυνο για το marketing, για ο άνθρωπο που είναι υπεύθυνο για τι δημόσιε σχέσει. Δεν θυμάμαι πώ ακριβώ λέγεται, γιατί έχουμε κάνει καταλήψη το κόκκινο. Έχουμε γνωρίσει τον κύριο Αρβανίτη με μπλούζα One Solution Revolution και τον φτύναμε όλοι Είχε γίνει φορά σε αδιάβροχο. <ΣΣΣΣΣ> Έχουν γίνει και αυτά, δεν είναι ψέματα, αδέλφια. Ε, πάμε τώρα στα αυτοργανών ραδιόφωνα. Θα προσθέσω κάτι θα προσθέσω <laughs> ε, έχει να κάνει με την διοκτησία ε, στι ραδιοφωνικέ μπάντες ε, τουλάχιστον το κλασικό ραδιόφωνο όπως το ξέρουμε ε, εκπέμπει στα FM τα FM είναι μια μπάντα που έχει που μπορείς να τη χωρίσει το πολύ μέξιμο στα 0,3 που σημαίνει ότι χωράει γύρω στους 60-70 σταθμού στην καλύτερη σε μια πόλη ε, αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει γύρω στις 40 συχνότητες, η Αθήνα μπορεί να έχει και 50 ε, και οι συχνότητες αυτές ε, είναι έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον το να δεις την πάντα το FM είναι, θυμίζει λίγο τον επικισμό της Αμερικής ε, όταν ε, τη δεκαετία του 90 ε, πετράπηκε τέλος πάντων η ιδιωτική ραδιοφωνία και έσπασε το, το κρατικό μονοπόλιο στις συχνότητες ε, βγαίνανε οι διάφοροι ε, επίδοξοι Ιδιοκτήτε ραδιοφώνων και καταλαμβάνανε συχνότητες. Δηλαδή, περισσότερες συχνότητες παρότι το αρνούνται, περισσότερες συχνότητες στον FM, ακόμα και σήμερα, είναι κατηλημένε. Ε, απλά γιατί οι τότε, ε, όσε θέλανε να φτιάξουν ραδιόφωνο εκείνη την εποχή, ανοίγαν ένα απομπό στην πιο πρόχειρη άδεια συχνότητα που βρίσκανε μπροστά του, καλούσαν αυτή τη συχνότητα δικιά του και αυτέ τι συχνότητε έχουν μέχρι σήμερα. Για πάρα πολλά χρόνια εκεί έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό χαρακτηριστικό. Δεν ξέρω να σα κάνω να βαριέστε, αλλά το πώ προσπάθησε το κράτο να ελέγξει τι συχνότητε και να ισχυριστεί ότι οι συχνότητε ε, το ε, του ανήκουν και θα έχει έναν έλεγχο και αυτό θα μοιράσει τι συχνότητε. Ε, αυτό προσπάθησαν να το κάνουν αρκετέ φορέ διάφορε κυβερνήσει στην Ελλάδα από το 1990 μέχρι σήμερα. Και δεν καταφέρνουν ποτέ να το κάνουν, ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε στην τηλεόραση. Το τελευταίο παράδειγμα, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έφαγε τα μούτρα της, όταν προσπάθησε να αποφασίσει αυτοί ποιοι εφοπλιστές θα λειτουργούν ποιου σταθμούς, σε ποιε συχνότητε. Ε, αυτό προσπάθησαν και άλλοι πολιτικοί παλιότερα, και από τα δύο κόμματα του διπολικού τέτοιου, ε, όπως λέμε του δικομματισμούς. Ε, και επίση φάγανε τα, φάγανε τα μούτρα τους πιο ήσυχα και πιο αθόρυβα γιατί σταματήσανε πολύ εγκαίρως. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι όλες οι συχνότητες είναι κατηλυμμένες, δηλαδή όλοι εκπέμπουν ακόμα στι συχνότητε που είχαν καταλάβει είτε οι ίδιοι είτε η προκάτοχή τους και περνάνε χέρι-χέρι με οικονομικό αντίτιμο. Ε, και από εκεί και πέρα ε, είναι κρυφό μυστικό ότι περισσότερες συχνότητε. Ειδικά αυτές που έχουν έναν ενημερωτικό χαρακτήρα... Ε, είναι συνδεδεμένες με κάποια μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Είναι συνδεδεμένες με φοπλιστές... είναι συνδεδεμένες με μεγάλα, μεγάλα δίκτυα επιχειρήσεων... που θέλουν να περάσουν για δικούς τους λόγους... να έχουν τον έλεγχο της πληροφορίας με το τον άλλο τρόπο... και μεγάλους ομίλους που στην κατοχή τους έχουν πλέον και τηλεοπτικούς σταθμού, έναν ή δύο... και ιστοσελίδε πολλέ και ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι πλέον ειδικά στην Αθήνα και ειδικά επίσης στη Θεσσαλονίκη έχουμε υπερσυγκέντρωση ραδιοφωνικών σταθμών. Δηλαδή ενώ κάποτε τα ραδιόφωνα ήταν το χόμπι διάφορων μερακλείδων που ένα σταθμό, τον κάνανε εμπορικό για να μπορέσουν να το ζήσουν. Τους τα τελευταία χρόνια... Ε, λόγω της μεγάλης οικονομικής πίεσης ε, πουλήθηκαν αυτοί οι σταθμοί σε συγκεκριμένους ομίλους και αυτή τη στιγμή από τους 40 σταθμούς της Θεσσαλονίκης από 45 πόσους έχουμε τουλάχιστον οι 25 είναι μοιρασμένοι σε τρεις ανθρώπους ή σε τρεις ομίλους έτσι δηλαδή ε, και πολλοί από αυτούς ε, μετά ας πούμε έχουν μετατρέψει τις συχνότητε σε, σε αυτό που λέμε ραδιόφωνο κονσέρβα Δηλαδή ε, έχω πάει σε στούντιο μεγάλου σταθμού εδώ πέρα Και σε κάνουν εξενάγηση, σου λένε, σου δείχνει το μεγάλο στούντιο που βγαίνει το ενημερωτικό πρόγραμμα Το δεύτερο μεγάλο στούντιο που βγαίνει το αθλητικό πρόγραμμα Γιατί χειραγωγή στο φιλάθρο είναι πάρα πολύ σημαντική επίση, ειδικά στην πόλη μα και στην Αθήνα, αλλά ειδικά εδώ είναι πολύ power. Έχουμε τέσσερι αθλητικού ε, ε, σταθμού με τηλέφωνα στον αέρα και πολύ ακροδεξιό περιεχόμενο. Ε, και σε δείχνουν μετά, σου δείχνουν και δύο-τρει υπολογιστέ διάσπαρτου στο διάδρομο. Σου λένε αυτό ο υπολογιστή είναι η τάδε συχνότητα, παίζει ρομαντικά τραγούδια. Ο διπλανός υπολογιστή είναι η τάδε συχνότητα, παίζει ροκ. Και του έχουν παρκάρει εκεί στη γωνία και παίζουν ε, ε, ολοήμερε λίστε, πιθανώ από κάποια δισκογραφική εταιρεία. Ε, έτσι ήθελα να σχεδιαγραφήσω το, το περιεχόμενο του Ήταν πολύ σημαντικό Και σημαντικό είναι να πούμε ότι Όλα αυτά βγαίνουν στον αέρα Από ιδιωτικά πάρκα κεραιών Τα οποία είναι αμφιβόλου ιδιοκτησίας Είναι ένα θολό τοπίο ε, Στην Αθήνα τουλάχιστον που γνωρίζω Οι οποίοι ε, όλο αυτό το στο πάρκο κεραιών Υπάρχουν οι Μέσα σε κοντέινερ Από διάφορους σταθμού οι οποίοι ο ένας καλύπτει τον άλλον, δηλαδή λες, πώς γίνεται να έχει σχέση, λέμε το αλφα πολύ γνωστό ε, κανάλι το οποίο έχει και ραδιόφωνο μαζί με αυτόν τον τελευταίο ραδιοπυρατή τύπου Blackman και αυτά όλοι είναι μαζί σ' αυτό ε, και, προ, ε, και φυσικά δεν υπάρχει χώρος για άλλα πράγματα, έτσι, για άλλες φωνές το βλέπαμε και με τι προσπάθειες που κάνε που έκαναν ραδιοζώνες σε 98FM ε, στο να μην τον πατάνε άλλοι, που πολλές φορές ε, τον πατούσαν εσκεμένα, όχι ένας, και τρεις σταθμοί για να μην ακούγεται, που φυσικά η ραδιοζώνες 98FM είχε την κερά του στο Πολυτεχνείο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και άλλοι παίζανε ή από τον ημιτό, ή από το Πάρκο Κεραιών στο Όρος Εγάλεο, άρα πολύ πιο ψηλά, με μπροστά τη... έχει πολύ σημασία δηλαδή να έχουν και το τεχνικό κομμάτι υπέρ τους ε, και ο 1431 ο λόγος που εξέμπεψε στα Μεσαία ήταν ότι το 2001 όταν ξεκινήσαμε δεν υπήρχε ελεύθερη συχνότητα ούτε για δείγμα <laughs> Δηλαδή τα ε, οι ελάχιστες τρύπες που υπήρχαν ήταν φορτωμένες από θόρυβο παρεμβολών άλλων συχνοτήτων που βρίσκονταν δίπλα Δηλαδή δεν είχε καμία ελπίδα να βγει στα FM το 2001 Και μόνο αργότερα όταν ε, προέκυψε η οικονομική κρίση και πολλοί σταθμοί Κάποιοι κλείσανε λόγω χρεοκοπίας και κάποιοι αναγκαστήκανε και ρίξανε την ισχύ των πομπών του γιατί δεν μπορούσαν να πληρώνουν τους λογαριασμούς του ρεύματος. Καθάρισαν κάποιες συχνότητες και μπόρεσαμε και βγήκαμε στα ΕΦΕ. Πολύ πολύ σημαντικό. Ε, τώρα, ήταν και άλλα πράγματα που ε, είχαμε σημειώσει. Τώρα μου διαφεύγουν, δεν πειράζει. Ε, κάποια πράγματα μάλλον για τα είπαμε για τα πράγματα στο, στο εμπορικό κομμάτι ε, πως γίνεται πάμε τώρα στα ραδιόφωνα τα αυτοργανωμένα και θα μας πούν εδώ τα άνθρωποι που συμμετέχουν στο 1431 τώρα AM. πως είναι να είσαι ε, στο 1431 Α, κάτι που δεν είπαμε για τα εμπορικά είναι το ΕΣΟΡΟΥ τι εκφράζεις, πως το λες ποιε λέξει χρησιμοποιεί και τι μουσική παίζεις σου στέλνει ραβασάκι η ΑΕΠΗ, η τα πνευματικά δικαιώματα και ο καθένα. Σου στέλνει ραβασάκι το SURU. Η εκπομπή που έκανε π.χ. σε κάποιε εκπομπέ που έκανα, μπορεί το ποσό που χρωστούσαμε να ήταν κάποια εκατομμύρια ευρώ από τι βομολογίε και τι. Ε, προκαλούσαμε τον κόσμο να κάνει βιοπραγίε και ταραχές <laughs> στη μέση του δρόμου. Ε, μ, άρα γενικά αυτά είναι τα πράγματα που δεν μπορεί να κάνει στο έμπορικο ραδιόφωνο ή όλο το πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών κάπως ραδιοφωνών. Τώρα για να δούμε στην άλλη πλευρά πώς λειτουργεί η αυτοργάνωση και τι είναι αυτό έτσι το περίεργο και ας μας πούνε εδώ οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Ναι, λοιπόν, άντε πέσει το μικρόφωνο, γράψτε. Και το αν δεν μπες στο μικρόφωνο είναι μέσα από λειτουργεί αυτή την οργάνωση. Ακριβώς. Γιατί <laughs> κάνεις ταυτόχρονα και ηχοληψία, δεν είναι από πίσω ο ή ηχολήπτης να ο, ψεχοέτοιμο για αυτά. μαθαίνει, είναι, είναι μια διαδικασία που είναι ένα πανεπιστήμιο μέσα στο πανεπιστήμιο για αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Yeah. Ε, α, πάνω σε αυτό, ας πούμε, πάρα πολύ... Γενικά, οκ, okay. ε, να πούμε ότι... Ο Σταθμός έχει μια δημοδία συνέλευση ανοιχτή κάθε Τετάρτη. Ε, μέσα από εκεί οργανώνουμε οτιδήποτε είναι αυτό, τα διαχειριστικά ζητήματα που προκύπτουν, εξοπλισμός. Η συνέλευση αυτή στις... είναι οριζόντια ή ιεραρχία. Είναι. Μια ορι... προφαν... μια... Προφανώς μια οριζόντια διαδικασία, γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό μιλάμε και για αυτοοργάνωση. Ευχαριστώ όμω για το τέτοιο. <laughs> ε, μια οριζόντια διαδικασία ε, χωρίς... Ε... Ε, καμιά ιεράρχηση, όλες οι απόψεις ε, είναι το ίδιο σημαντικές. Είναι μια ανοιχτή συνέλευση, οπότε οποιοδήποτε άτομο μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει τη διαδικασία. Ε, ναι. Σκο βασικό σκοπός είναι ε, ότι έχουμε τον ε, διαμοιρασμό των... Ε, διόν και των εργασιών που πρέπει να γίνουν γιατί ένας ραδιοφωνικός σταθμός έχει διαφορετικού τύπου ανάγκες έχει, είτε αυτές είναι ο, οι υλικέ ανάγκες, ο εξοπλισμός, η συντηρησή του η, άμα κάτι χαλάσει να φτιάξουμε όλο το στούντιο ε, είναι ε, μέρος πούμε, και γενικότερα της DIY κουλτούρας όλα είναι από τα χέρια των ατόμων και άμα έχετε περάσει ποτέ καμιά βόλτα, περάστε αν θέλετε, θα δείτε εδώ τα μικρόφωνα που κρεμούνται από το ταβάνι και κόσμο που το έχει φτιάξει στο παρελθόν έρχεται και λέει «Αχ καλά, αυτό ακόμα εδώ είναι, δεν έχει πέσει τελεία, <laughs> όντως έχει γίνει αυτό». Ε, ναι, πέφτουν οι μικρόφωνα, ακούμε «πού-πού-πού-πού», φτιάχνουμε επισκευα... επισκευές. Ε, είτε αυτό είναι επίση πολύ σημαντικό πάνω και σε αυτό που αναφέρατε, είναι η ελευθερία της έκφρασης είναι ότι ό,τι μας κατεβαίνει στο μυαλό μπορούμε να το πούμε, πάντα προφανώς με τα, με τα πολιτικά μήνυμου που έχει μια ε, και η συγκεκριμένη αλλά και γενικά μια αυτοεργανωμένη ε, δομή. Ε, σεβόμαστε βόμαστε το άλλο και τα άτομα γύρω μας ε, με ό,τι μπορεί να εκφέρει τώρα η αντιμοφοβία, τρασφοβία, <σχύ> αντιβασισμός. Ε, φέρει κινδύνους, γιατί ο χώρος μας εδώ είναι ανοιχτός, στεγάζεται σε μια κατάληψη, ε, οπότε και οτιδήποτε λέμε και ανεβαίνει ακούγεται οπότε πρέπει να έχουμε και λίγο στο νου μας και το, το κομμάτι του αντικτύπου γενικά, τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε συγκεκριμένα πράγματα, ε, αλλά πάντα με το ότι ε, ακριβώς όπως ε, υπόθηκε και πριν ότι άμα το ισούρου θα ε, ασχολιόταν είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί μαζί μας θα είχαμε πολλά εκατομμύρια πρόστιμο ε, γιατί ε, εκφράζουμε τις πολιτικές μας τις ε, οι οποίε προφανώς δεν αρέσουν και Ταυτό κάπως, δεν ξέρω αν έχω κάτι να προσθέσω Ξέρεις πριν κράτησέ το yeah. Οι πολιτικές μας πεπιθήσεις αρέσουν γενικά Ο κόσμος ε, και οι άνθρωποι γύρω μας ε, δεν είναι σε φάση να δεν έχουν το χώρο και το χρόνο ή την απαραίτητη κοινωνική διάβγεια για να ακούσουν γιατί η, αυτά τα πράγματα το, οι αυτοργάνωση πώ λειτουργεί ε, το ότι ο κόσμος π.χ. το σύστημα αυτό, βλέπουμε ότι παραπέει, δεν πάει καλά για τον άνθρωπο, δεν είναι άνθρωπο κεντρικό ή δεν, δεν μας χωράει όλους και όλες ή περισσότεροι θα συμφωνήσουνε. Δεν είναι ότι διαφωνεί ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι ε, το συμπαρασύρει μια φρικαλέα κανονικότητα ε, της ημέρας ότι πάμε σπίτι μας, δεν έχει νόημα, δεν αλλάζει κάτι. Είναι μια ιτοπάθεια η οποία καταργείται πάρα πολλά χρόνια και εκεί πρέπει να στοχεύουμε, ενώ ότι ξέρεις... Τελικά δεν διαφωνούν όλοι. Άμα είχε κάνει ένα τρομερό, αναρχικό ανθρωπολόγο, τον David Γρεμπερ, κάποια στιγμή δέκα ερωτήσει, που έλεγε ο πιο απαντήσει απαντούσαν όλοι. Και ξέρει, αυτό που είμαι στο τέλο ότι άμα και σε αντισουαστήσει και σε αναρχικό σε. <laughs> Καταπληκτικό κανένα τελικά θέλει να ζήσει με εξουσία. Κανεί δεν θέλει να ζήσει με καταπίεση, κανένα δεν θέλει κι όμω, συνεχίζεται να αναπαράγεται το υπάρχον, στηρίζοντας κάτι καθάρματα στα κανάλια που ακούτε και σας πληροφορούνε. Okay, είναι, είναι, είναι όλο αυτό, αλλά γενικά ήταν πολύ καλή πάσα για να ναι, το ναι. πούμε ότι ο κόσμος ψήνεται. Γενικά. Απλά ο κόσμο δεν ψήνεται με τι μαγικέ λύσει που είπαμε και πριν ότι δυστυχώ δεν είμαστε πολιτέ, αλλά δεν είναι έτσι πω το περιμένουν. Και δεν θα πούμε αυτά τα μακρόσυρτα του Κουκουέ ότι θα βγάλουμε <χει> τα όπλα όταν θα είναι οι συνθήκε. <χει> ναι, ναι, όταν ορυμά... οι συνθήκε. Ναι, όταν οι οριμάσαν, πέσανε, σαπίσανε <χει> Ο καρπός δηλαδή, πάμε, οκ, okay, βγάζουμε μανιτάρια. <χει> <χει> τώρα να μην σα ζήσουμε τα μανιτάρια γιατί τρε άπια Και ε, ακριβώ πάνω σε αυτό, όπλο, <χει> Ε, θα πω ότι ε, κυριακά, απλώς όλο αυτό που είπες είναι η λογική της ανάθεσης. Δηλαδή, ο, δεν, δεν αρέσει στον κόσμο η κοινωνία που ζει, αλλά είναι α, θα το κάνει κάποιος άλλο, κάποια άλλη, κάποιο άλλο. Θα, δεν έχω το χρόνο, δεν μπορώ. Ε, που ναι, οκ. Okay, δουλεύουμε, κάνουμε, έχουμε τις υποχρεώσεις μας καθημερινές, αλλά ε, είναι αυτό το ότι η λογική της ανάθεσης που προσπαθούμε και μέσω της αυτοοργάνωσης αυτο να... Να, να αφήσουμε πίσω είναι ότι ε, ναι ένα αυτοοργανωμένο εγχείρημα οτιδήποτε και αν είναι αυτό θέλει πολύ μεγάλη αφιέρωση χρόνου, θέλει τρέξιμο αλλά πιστεύουμε σε αυτό οπότε και προσπαθούμε εμείς να κάνουμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας σε ένα κόσμο που δεν μας αρέσει κάτι που δυστυχώς δεν υπάρχει έντονα δηλαδή, και πηγαίνει και στο όλο το υπόλοιπο κομμάτι δηλαδή το ότι και σε όλα τα υπόλοιπα της, της αντικουλτούρας που εκπροθείται και μέσω του σταθμού και ευρύτερα είναι ότι ε, μας αρέσουν ε, τα cool κομμάτια, προσπαθούμε επίση όλη τη ρυζιστικοποίηση και όλο αυτό που θέλει χρόνο, μεγάλες διαδικασίες ε, που είναι και η ουσία αυτών. Κρατάμε μόνο το πιο όμορφο κομμάτι. Εκεί πέρα νομίζω όλα έγκυται και η σημασία του ραδιοφώνου στην εποχή της εικόνας που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό δηλαδή που ακούστηκε πριν λίγο και ήθελα να το τονίσω και παραπάνω είναι το ότι όταν έχεις την εικόνα η οποία είναι το έτοιμο προϊόν και η μασιμένη τροφή, προφανώς και θα την προτιμήσει ο κόσμος. Όπως προτιμάει και ο κόσμος να παραμένει ε, σε ένα σύστημα το οποίο του τα δίνει όλα έτοιμα. Και ενώ όντως ε, υποσυνείδητα και όχι κιόλας μπορεί να εκφράσει το ότι δεν θέλει την εξουσία ή να τον εξουσιάζουνε. Ακριβώς όμως επειδή του δίνεται η μασιμένη τροφή, ε, κάπως συμβιβάζεται με αυτό. Και πόσο μάλλον έτσι αναδεικνύεται κιόλας η σημασία του αυτοοργάνωτου, ε, αυτοοργανωμένου και αυτοδιαχειριζόμενου ραδιοφώνου. Γιατί εκεί πέρα δίνεται ε, ακριβώς αυτό το έναυσμα ε, στο, σε κάποιον να μιλήσει και να πει ότι αυτό που γίνεται είναι λάθος. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που ε, υπάρχουν αυτοργανωμένα ραδιόφωνα και συνεχίζουν να εκπέμπουν. Και μακάρι να συνεχίσουν κιόλας να εκπέμπουν και για αρκετό καιρό. Και με βάση αυτό που ακούστηκε και πιο πριν για το ότι οι συχνότητες ήταν ανέκαθεν κατηλημμένες, ε, θα έλεγα μακάρι να ανακαταλαμβάνονται συχνότητες και να υπάρχουν ε, τα ραδιόφωνα αυτά γιατί όντως αυτή είναι η αξία που προκύπτει από όλο αυτό και βασικά είναι και η διαφορά του εμπορικού με του αυτοαργανωμένου ραδιόφωνο δηλαδή όταν θες να το ξεχωρίσεις αυτό πραγματικά και να ε, κάνεις την ερώτηση στον εαυτό σου και να πεις ε, τι διαφορά έχει το αυτοαργανωμένο με το εμπορικό ραδιόφωνο ε, αν και απευθεία το εμπορικό ε, κατευθείαν σε παραπέμπει στη διαφήμιση και εξ ορισμού ε, καταλαβαίνει κανείς ότι διαφέρουν αυτά τα δύο, ε, στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Ε, περισσότερη δηλαδή σημασία έχει η ιδέα από πίσω, ε, παρά το οτιδήποτε άλλο. Γιατί στην τελική, όταν έχεις ένα αυτοργανωμένο αρδιόφωνο σε μια κατελημμένη συχνότητα, ε, προφανώς δεν πληρώνεις νίκη για αυτή τη συχνότητα, προφανώς δεν περιμένεις μια διαφήμιση να υποστηρίξει εξοπλισμό που είναι DIY, και πραγματικά θέλει συντήρηση από τα ίδια τα άτομα που διαμορφώνουν το σταθμό ε, στην πραγματικότητα. Είναι το αντίθετο αυτά τα δύο ραδιόφωνα. Απλά εκεί πέρα είναι το θέμα, το να ε, σκεφτείς εσύ ο ίδιος και να πεις ποια είναι η διαφορά που κρύβεται πίσω από το επιφανειακό αυτών των δύο ραδιοφώνων. Και αν και ο ορισμός των δύο αυτών ε, είναι αρκετά ξεκάθαρος, εκεί ήθελα να καταλήξω στο ότι η διαφορά είναι αυτή που τα κάνει, που τα σηματοδοτεί κάπως. Ε, δεν, το αυτογνωρωνω διόφονο, δεν έχει περιορισμούς. Όσο πειραματιστείς, μπορεί να φτάσεις σε, σε επίπεδα που όντως να σπάσεις ακόμα ένα bubble στο μυαλό του ανθρώπου που ζει αυτή την ήσυχη η φρίκη. Έτσι γιατί η καθημερινότητα μα κατακλείζεται από φρίκη, συνηθίζουμε τη φρίκη και ζούμε συνένοχοι σε ένα έγκλημα αν γίνεται αυτό στη Γάζα, αν γίνεται αυτό σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου. Είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο πολύ γενικά δε μου συνένοχοι. Στο αυτογραμμό ραδιόφωνο δεν έχει σύνορα, δεν έχει αυτό το πράγμα. Έτσι ο Welles, πριν από Wells πριν από τα πρώτα τρολ βγήκε και είπε που έγινε γνωστός με το πολίτης Kane, βγήκε και είπε ότι μας κάνουν επίθεση αριανοί και τέτοια και έγινε από τυλιάρισμα στη Νέα Υόρκη ξέρω κι εγώ και έγινε χαμός. Τι από μια τρολιά που έγινε ένα τύπο ραδιόφωνο τότε. Το πίστεψε ο κόσμος, έβγαινε έξω, βοήθεια μας την πέφε στην αριανή, εξωγήινη εννοούμε. Και δεν έχει, πραγματικά δεν έχει όρο. Μπορεί να περαματιστεί, μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί στο ραδιόφωνο σου ό,τι σκεφτεί να το κάνει. Δεν έχει περιορισμό από κάποια ιεραρχία, να μην θίξει κάποιο ζήτημα, να μην προσβάλλει τον ιδιοκτήτη σου, να μην πει κάποια σημεία κουβέντα. Μπορεί να κάνει ρεπορτάζ στον δρόμο, μπορεί να κάνει χιλιάδιο. Το θέμα είναι να θέλει όντω να εκφραστεί μέσα από αυτό και να δώσει κομμάτια από τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Ε, το κρατάμε αυτό και μπαίνουμε πολύ γρήγορα να σχολιάσουμε λίγο ε, τα social για να πούμε γιατί έχουμε άλλα δύο κομμάτια και δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε και τις δύο ώρες να είναι κάπως εύπεπτο το ηχητικό που θα αφήσουμε πίσω μας. Ε, το επόμενο μικρό κομμάτι που θέλουμε ένα μικρό σχολιασμό είναι ε, για τα social ε, τα οποία είναι ένα μεγάλο πλέον μέρος της κοινωνικοποίησή μας και ένα κομμάτι έτσι αποδοχή, αποδοχής, δηλαδή που ταιριάζει πάρα πολύ με την εικόνα που συζητάγαμε πριν Μέσα από τα social δείχνεις αν είσαι αν σε επιβεβαιώνει ο κόσμος με τα like, καρδούλα, dislike δεν ξέρω Έχει ένα angry face αλλά τέτοιο <ΣΣΣΣ> Αλλά πάντα μην ξεχνάτε ότι ο αλγόριθμος είναι από εσάς για εσάς Δηλαδή ο κόσμος μου λέει ότι «Ποιο ραδιόφωνο ρεσί, τα λέω στο facebook» Τελείωσε, τι είπες ρε τρελέ, ξεκίνησες την επανάσταση στο facebook και δεν το μάθαμε Όχι okay, αδέλφια, δεν είναι κακό να λέμε τις απόψεις μας Και να τις λέμε, απλά να ξέρετε ότι ο αλγόριθμος είναι φτιαγμένος Τα έχει πει γι' αυτό πρώτην πριν ντοκιμαντέρ του Ανταμ Κέρτη και έκανα και λάθος για τα βιβλία που σας είπα. Το βιβλίο το πρώτο ήταν η κουλτούρα του αρκισισμού του Κρίστοφερ Λάς και το άλλο που ήταν μαζί με τον Κορνήλο Καστοριάδη και τον Μισελ ήταν η κουλτούρα του εγωισμού το οποίο υπάρχει και σε εκπομπή στο Channel 4 που κάνανε ανοιχτή κουβέντα και μιλάγανε για το κοινωνικό το συλλογικό των ανθρώπων και το ατομικιστικό, ότι άπαξ και ο άνθρωπος ξεφύγει από το συλλογικό, το οποίο μιλάμε για το τώρα, σε ένα συλλογικό ραδιόφωνο, το οποίο έχουν όλοι, είμαστε όλοι, δεν, είναι το ατομικό, δεν είναι το ραδιόφωνο του κάποιου ιδιοκτήτη, που έχει τα συμφέροντά του, είναι κάτι συλλογικό. Όσο πεθαίνουν οι συλλογικότητες και ανεβαίνει ο ατομικισμό τόσο πιο πολύ αυτά τα πράγματα που σκεφτόμασταν περί ελευθερίας των ανθρώπων και αυτά, μένουν σε κομμάτια και σε βιβλία της ιστορίας. Άρα ας το κρατήσουμε και αυτό στο μυαλό μα. Και για τα social media, ε, κολλάγε περισσότερο στην εποχή της εικόνας ε, το πόσο καθένα συμμετέχει στα κοινά και έλεγα πριν πάλι ότι ο απευθύνεται σε εσένα. Δηλαδή από σένα για σένα, σε αυτούς πιστεύουνε, σε εγκλωβίζει, σε αυτούς πιστεύουνε τα κοντινά με σένα. Δεν είναι κάποιος διάβλος επικοινωνίας. Η σχέση, όπως είπαμε και στο, στην αρχή, δεν ξέρω να το πάμε, το είχαμε πει, η σχέση είναι συνάντηση. Έτσι. Σημαίνει ότι ο κόσμος τα πολιτικά του τα ζητάει στο καφενείο, άσχεταμα υπήρχε ένα καφενείο, της Νέας Δημοκρατία και του Πασό κλασικά στα χωριά και τσακωνόντουσαν. Ε, στο καφενείο διαφωνούσε, συμφωνούσε, τον έβλεπε από κοντά, τσακωνώσανε και αυτά. Τώρα αυτό το πράγμα στα social είναι μια βαλβίδα αποσυμπίεσης η οποία συνεχώς ε, αποσυμπιέζει δια, ε, μια οργή που έχει ο κόσμος και εντάξει τάπα. Τάγραψα, ξέρω και εγώ στο facebook, στο ex, στο, οτιδήποτε ρε παιδί μου. κλαίν, δεν μας ενδιαφέρει ποιος, ε, ε, ε, αν βγάζει ο Zuckerberg τις αν οποιοδήποτε Μας νοιάζει το ότι η συλλογικοποίηση όλων αυτών είναι το αυτό που προσπαθούμε να βγάλουμε mm. προς τα έξω. Αυτό είναι που είναι δυναμικό και αλλάζει πράγματα. Έτσι, ε, οι δυναμικές καταστάσεις είναι αυτές, έτσι δημιουργούνται κινήματα που κινούνται τα πράγματα, έτσι δεν δηλαδή είναι κάτι στάσιμο, όπως πάμε πριν, περιμένουμε να οι συνθήκε, να πέσουν τα φρούτα από το δέντρο, να σαπίσουν και etc. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχολιασμό για τα social και για όλο αυτό που. τι σκέψει που είπα έω τώρα. Γενικά, νομίζω προσωπικά με, με κάλυψε. Ε, απλώς ήθελα να προσθέσω ας πούμε, έτσι πάνω σε αυτό το ότι ο αλγοριθμό είναι από σένα, για σένα. Δεν είναι τυχαίο που, α πούμε, έχει πει ότι έχει κάνει ένα σχόλιο, οπότε τα κατάφερε, έχει κάνει ένα report. Άμα δει όμω και τα υπόλοιπα σχόλια, όλα συμφωνούν μεταξύ του. Ε, αν εξαιρέσει τα αμοιβαία troll bot, α πούμε, που πηγαίνουν μόνο για να βρίσουν και να φύγουν. Δεν υπάρχει συζήτηση, απλώ σε βάση. ναι που αυτό ακριβώς φέρνει ε, η, συ, η συλλογικοποίηση και, η, και το η προσωπική επαφή είναι ότι συζητάς, φτάνει σε συμπεράσματα, διαφωνεί, συμφωνείς, αλλά μόνο μέσα αυτής και τις ε, είτε αυτό είναι συνέλευση, είτε αυτό είναι καφενέα κουβέντα, μπορείς να φτάσεις κάπου. Αυτό βασικά ότι... αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ακτιβισμό που είναι το ελάχιστο δεν γίνεται μόνο από τα social με ένα hashtag. Είναι... Κάτι πολύ παραπάνω και το να βρεθείς με άτομα και να δράσετε ενεργά μαζί και όχι από τον καναπέ σου και από το κινητό σου έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Ωστόσο ε, δεν το λέω για να απαξιώσω τα social γιατί τα social είναι απλά ένα μέσο και αν και χειραγωγείται κανένα μέσο δεν έχει από μόνο το αρνητική χρειά αλλά είναι πώ το αξιοποιούμε και γι' αυτό υπάρχει και το κακό ραδιόφωνο και το καλό ραδιόφωνο εισαγωγικών. Ε, και όπως είπαμε και πριν, η εικόνα δεν είναι αρνητική από μόνη της Αλλά είναι το πώς αξιοποιείται, πώς εκμεταλλεύεται ίσως από τα άτομα που θέλουν να την εκμεταλλευτούν Αυτό Πολύ σωστά ε, Τα social μπορεί να τα χρησιμοποιεί εργαλειακά μέχρι ένα σημείο, έτσι okay. ε, Από εκεί και πέρα, αν γίνει αυτό ο σκοπός να είσαι πίσω από ένα προφιλ μια σελίδα και να... Ε, ανεβάζει πράγματα νομίζω ότι έχει χαθεί και το νόημα ε, δεν, ξέρετε, δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε και στο επόμενο και να αφήσουμε τα άλλα κομμάτια για το τέλος δηλαδή να κάνουμε μετά το επόμενο ένα mm. τέτοιο Ωραία. πάμε να πούμε επειδή έχουμε πει και πριν για το podcast πάμε να αφήσουμε για το τελευταίο κομμάτι τη σημασία των μέσων για την ανάδειξη των αγώνων από τα κάτω να το αφήσουμε αυτό για το τέλος μαζί με ένα, με ένα αστερίσκο και πάμε να πούμε τώρα για τα podcast που είπαμε διάφορα πράγματα πριν, είπαμε για το κάπως νέο πράγμα, δηλαδή και όταν ακούει κάποιος στο τώρα ραδιόφωνο σκέφτεται podcast, έχω έτοιμη μια έχω γραφημένη εκπομπή, ε, αυτό ακούεις ραδιόφωνο, ραδιόφωνο είναι έχει ροή μουσική, μπορει να βάλεις το 1431, θα πει τις επιλογές που έχουν οι άνθρωποι από το 1431, που τα έχουν φτιάξει με το δικό τους αλγόριθμο, ξέρω και εγώ, <laughs> ε, αλλά θα ακούσετε τις επιλογές τους και οι επιλογές μουσική μουσικής είναι μια πολιτική φυσικά θέση, ε, τα οποία podcast πλέον προέρχονται τα περισσότερα από εμπορικές, φούλεμπορικέ εμπορικές ε, πολύ γνωστέ πλέον ε, και είναι η τάση για αυτέ. Εδώ δεν κρύβω ότι ζητάνε τον Παρία, του ζητάει κόσμος ότι πρέπει να αρχίσει να ανεβάζει σε συγκεκριμένες πλατφόρμες γιατί εκεί θέλουμε να τα ακούμε και προσπαθώ μέχρι τώρα να πω ότι όχι θα ψαχτείς και εκεί ήδη κάνω τρεις αναρτήσεις τη βδομάδα σε τρία διαφορετικά μέρη της εκπομπές δηλαδή οκ okay, δεν γίνεται να τα τρώτε όλα να σταΐζουμε, άσχετα θα το κάνω ή όχι είναι σημασία είναι πολιτικό του καθενός το κατά πόσο θα κάνει τη διάθεση κι αλλού αλλά πως το βλέπετε αυτό δηλαδή το podcast είναι αυτή τη στιγμή το ανώτερο επίπεδο του ραδιοφών στο σύγχρονο στο, στον καπιταλισμό στο τώρα έτσι ε, γιατί είναι αποκομμένο από τη μουσική ροή είναι ένα περιεχόμενο κομμένο κατ παίρνεις μόνο τι θεματική γιατί υπάρχει και κόσμος αξιόλογος που κάνει podcast δηλαδή Όσο ψάχνω υπάρχει και κόσμος που κάνει κάποια ιστορικά, δεν λέω για να πολιτικές, αλλά λέω για κάποια ιστορικά πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και δεν είναι χρωματισμένα πολιτικά κάπως, άρα είναι ωραία, μπορεί να σου κρατήσει συντροφιά, why not ξέρω και εγώ. Πώς σας φαίνονται η, ύπαρξη, η αντιπαραθετική ύπαρξη των ραδιοφώνων με τα podcast, το ξεχωρίζουμε προφανώ. Ε, μπορούν να συνυπάρξουν ε? μπορεί τα podcast να είναι πολιτικά όπως βλέπουμε στο A Radio Network το οποίο είναι ένα δίκτυο αντιξουσιαστικών ραδιοφώνων υπάρχουν μέσα πολλά podcast ε, τα οποία ανεβάζουν μια εκπομπή το μήνα ξέρω κι εγώ ε, είναι αντιπαραθετικά, μπορούν να είναι όλα μαζί πως το βλέπετε εσείς ε, στο σήμερα πάντα εγώ θεωρώ ότι είναι μέχρι πιο όριο θα φτάσει κανείς και μέχρι πόσο θα το ψηρίσει όλο αυτό. Όπως είπαμε και προηγουμένως με τα social, εσύ φτιάχνεις τον αλγοριθμό σου και μ' άρεσε που στάθηκες στο ότι υπάρχουν και καλά podcast ή μάλλον υπάρχουν podcast από εξαιρετικά άτομα που θα καθίσουν να το κάνουν. Στην τελική δεν δίνεται ευκαιρία σε όλα τα άτομα να μπορέσουν να έρθουν σε ένα χώρο στούντιο και να αυτό που θέλουν. Το podcast Μπορεί να γίνει και με ένα απλό μικρόφωνο από το σπίτι του οποιοδήποτε Και αυτό κάπως για μένα έχει σημασία ε, Το θέμα είναι αυτό που είπα και στην αρχή μέχρι σε ποιο όριο θα φτάσει κανείς για να το κάνει αυτό Γιατί και εγώ θα μπορούσα να κάνω podcast αλλά θέλω αυτό το περιεχόμενο να ανέβει ε, στο Spotify ας πούμε, ή σε οποιοδήποτε τέτοιο μεγάλο, μεγάλη εταιρεία ε, Γιατί εκεί πέρα για να το ανεβάσεις πρέπει να δώσεις και τα στοιχεία σου Οπότε εκεί πέρα είναι και άλλο το θέμα. Το, αυτά που θα πει, θέλει να είναι με το πρόσωπό σου, ακόμα και αν αυτό το πρόσωπο είναι κρυμμένο πίσω από το μικρόφωνο. Και εκεί πέρα νομίζω έγκυται και η διαφορά που έλεγα και προηγουμένω με το αυτοοργανωμένο ραδιόφωνο. Γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει μια εταιρεία από πίσω που είτε θα στο προωθήσει είτε όχι. Και, και αυτό έχει και μεγαλύτερη σημασία. Ε, γιατί στην τελική, ακόμα και αν κάνει κάτι καλό μέσα από το podcast ή και ακόμα και αν το περιεχόμενό σου είναι. Ε, αρκετά ε, οργανωμένο ή είτε πολιτικοποιημένο, είτε οτιδήποτε, πάλι ε, βγαίνει μέσα από ε, κάποιους ε, μηχανισμούς ε, οι οποίοι δεν είναι και τόσο σύμφωνοι εν τέλει με αυτά τα οποία θες να πεις. Ε, και αυτή είναι βασικά η, η διαφορά μου με το podcast και μάλλον ε, γιατί δεν μου αρέσει το podcast. Όχι ότι δεν θα καθίσω να ακούσω όμως ένα αρκετά ε, σωστά ε, οργανωμένο κάπως ε, κανάλι το οποίο θα μου προσφέρει αυτές τις πληροφορίες που θέλω. Απλά το θέμα είναι ότι άμα ήταν αντιπληροφόρηση αυτό που ήθελα να κάνει, εκεί πέρα θα ήταν το ίδιο. Αυτό είναι που κάπως ε, μου χτυπάει το κουδουνάκι κάπως. Ναι, το... <Το, <Το το πόδοκαστε αυτό καθεαυτό δεν, δεν είναι κάτι, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, είναι ο τρόπος που το χειρίζεσαι, το τι θέλεις να πεις. Ε, αλλά σίγουρα, όπως κάπως, δεν ξέρω θέλω και να ανακυκλώσω, να ανακυκλώσω το ότι, διότι χάνεται η όλη η επαφή, είναι κομμένο και ραμμένο όπως προανέφερες. Ε, είναι είναι σκληρωθυντημένο, είναι, είναι διαφορετικό, είναι κάτι πολύ διαφορετικό και είναι ο... Μέρος και της... Ε, δεν ξέρω πώς θα το θέσω, ε, όπως κάθισε και βλέπει σε συνεχόμενα σειρές και σεζόν και λοιπά, και λοιπά είναι πάνω σε ένα αντίστοιχο θέμα αλλά ε, έχει φωνή και ιστορίες ή συζητήσεις ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό καθεαυτό κάτι, ε, είναι, επίσης έχει πολύ έντονα ε, γενικά και διαγωγή χαρακτηριστικά να το πούμε γι' αυτό γιατί ο περισσότερος κόσμος θα ξεκινήσει να το κάνει χωρί ότι το έχει πάρει χαμπάρι βέβαια ότι το κάνει ότι είναι, θα πάρει ένα κινητό, ένα μικρόφωνο, θα ξεκινήσει από το σπίτι του γιατί απλώ θέλει να κάνει κάτι αλλά τις περισσότερες φορές όμως προφανώ θα πάει εμπορικά θέλει, οπότε θα, κάνει, θα προσπαθήσει να γίνεται αριστός στον εκάστοτε αλγόριθμο ε, και να μπαίνει σε καλούπια γιατί οι αλγόριθμοι αυτοί μπαίνουν σε, βάζουν σε καλούπια οπότε έχεις τις ετικέτες σου, έχεις το τι είναι αυτό ώστε να σε προμοτάρεις στο, στο αντίστοιχο κοινό σαν γενικότερη τέτοια οπότε ξαφνικά ε, ε, ειδικά με χρησιμοποιήσεις αυτές τις πλατφόρμες όχι γενικά ε, όταν θα πας να κάνεις podcast θα πρέπει να επιλέξεις και να μοντάρεις τον λόγο σου και τη σκέψη σου γύρω από τα καλούπια που σου, βγά, που σου βάζει ε, ο, ο, η κάθε εταιρεία με τον αργό τη. της. Οπότε, ε, ξαφνικά δεν έχει, σπίσει, την, ε, δεν υπάρχει ελεύθερη έκφραση σε πολύ μεγάλο βαθμό, άμα θέλεις δηλαδή να λεφτά και από αυτό κιόλας, μιλάμε και για το εμπορικό κομμάτι. Και πόσο εντείνει κιόλας και τον ανταγωνισμό κιόλας αυτό. Γιατί το να, σου, το να είσαι μέρος ενός, ε, το, το να κάνεις podcast σε μια... Πλατφόρμα που έχει και άλλα podcast σε οθεί προς έναν ανταγωνισμό και σε... στην ανάγκη να αγοράσεις νέες τεχνολογίες για να μπορείς να το στηρίξεις κιόλας. Και αυτό είναι και ε, πολύ διαφορετικό από το ραδιόφωνο όπως το έχουμε συνηθίσει εμείς. Και είναι και μαξιμάρι τις αντιθέσεις. Θα κάνεις ένα podcast και θα μιλάς ε, για πράγματα τα οποία... Οκ, okay, το οποίο θα κολλήσει και πιο μετά, ότι οκ, okay, ε, δεν περνάμε πολύ καλά, ε, πληρώνομαστε πάτο, τα νίκηά μας είναι περίπου όσο ο μισθός μας, ε, ε, Α το συζητήσουμε ρε παιδί μου και ας το ανοίξουμε σαν κουβέντα και να παίζει μετά από σένα διαφήμιση ένα διαφήμιση ή να ξέρεις ότι η εταιρεία που έχει την πλατφόρμα είναι μια πολυεθνική η οποία μπορεί να εξαγοράζει το χρέος από, το, από τράπεζες, μπορεί οτιδήποτε γιατί όλα αυτά είναι κάπως συγκοινωνούντα δοχεία. Έχεις μια τεράστια πολυεθνική η οποία της ανοίγουν πράγματα και όλο αυτό εντάξει, πάλι μεγιστοποιεί κάποιες αντιθέσεις οι οποίες ο καπιταλισμός και στο σήμερα έτσι είναι full σε αυτές. Ε, μιλήσαμε αρκετά, πάμε να κάνουμε ίσως... Όχι, θέλω να πω και εγώ. Ah, Α, ναι ναι, ναι, ναι, ναι, τέλεια. <laughs> <laughs> <laughs> ε, νομί... ε, για μένα το, ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα από τον αλγόριθμο ε, και που κάπως αντιδιαστέλλει, αντιπαραβάλει το ραδιόφωνο με τα κοινωνικά μέσα είναι ότι ο αλγόριθμος, και λεπίζω να μην το είπατε όσο δεν σας άκουγα, ε, ότι ο αλγόριθμος δημιουργήσε πολύ κόσμο την εικόνα ότι όταν γράφει ένα post στο κοινωνικό δίκτυο το διαβάζουν εκατομμύρια πλήθη και ότι είναι μια, ένας ανοιχτός χώρος σαν να βγάζεις μια ανακοίνωση, μια αφήσα ή να μιλά στο ραδιόφωνο το οποίο δεν ισχύει γιατί αυτό που κάνει αυτό το μοντέλο δικτύων είναι ότι δημιουργεί μικρές φούσκες δηλαδή ε, ψάχνει να βρει κόσμο που θα... Του αρέσει να διαβάζεις το μήνυμά σου, είτε επειδή είναι γνωστές σου άτομα, είτε επειδή βρίσκονται κοντά σου γεωγραφικά, είτε επειδή θα κάνουν like βασικά, είτε επειδή διαβάζοντάς του αυτό το μήνυμα θα δουν και κάποια διαφήμιση που θα φέρει λεφτά στο, στο κοινωνικό δίκτυο. Ε, το οποίο όμως ταυτόχρονα περιορίζει πάρα πολύ την ακροαματικότητα, το θα βρεθεί να ακούσει το συγκεκριμένο ή να διαβάσει το συγκεκριμένο μήνυμα. Και το χειρότερο δεν είναι ο υπερορισμό μόνο του, είναι η ψευδέστηση που έχει ότι το μήνυμά σου θα διαβαστεί από κόσμο. Και η και έχει συμβεί και πολλέ φορέ και εδώ και στην αριστερά που ε, όλοι διαβάζουν τα κοινωνικά δίκτυα και όλοι είναι πεπισμένοι πόσο ε, ε, διαφθαρμένη είναι η κυβέρνηση και πόσο χάλια είναι το ένα ή πόσο είναι το άλλο. Και ξαφνικά, α γίνονται εκλογέ και ο κόσμο απλά ψηφίζει τελείω διαφορετικά και όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Γιατί ήταν στο Bubble, στη Φούσκα που τους είχε δημιουργήσει το κοινωνικό δίκτυο, διαβάζανε μόνο τα μηνύματα που τους ενδιαφέρανε. Γιατί αυτό ετοίμαζε για αυτούς ο αλγορεύτημος, για αυτούς αυτές αυτά. Και έτσι όλη η αλληλεπίδρασή σου με την κοινωνία είναι κλεισμένη μέσα σε ένα αλγοριθμικό πλαίσιο που δεν σου δίνει να καταλάβεις ότι εκτός από αυτά τα άτομα που σου κάνουν like υπάρχουν και μερικές χιλιάδες που θα σου κάνουν dislike ή θα σου το σκίζανε αν ήταν αφίσα ή θα σε δέρνανε άμα ήταν ακροδεξί Αυτά Πολύ σημαντικό αυτό Ναι ε, Θα το κάνουμε το διάλειμμα ένα Λέω ας αφήσουμε το τελευταίο κομμάτι για, το, για μετά το διάλειμμα ένα κομμάτι θα μια ανάσα. Ένα, κομμάτι. για να πάρω μια ανάσα. Ακούμε αντιφόμια. Από το δύσκολο αντιφόμια σε αυτόν τον κόσμο. μετά κραυγές απόγνωση από τη φόβια και επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και μιας και έχουμε πει τα τόσο όμορφα πράγματα για το ραδιόφωνο, πως το ραδιόφωνο συνδέει κόσμος, συνδέει αποπολιτισμούς αλλά φέρνει πιο κοντά ανθρώπους ε, γνωρίσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να έρθει εδώ στο Λιτου 1431 να δει γνωρίσαμε έναν άνθρωπο συγκεκριμένα στο Balkan Anarchist Book Fair ε, και αυτός ο άνθρωπος η Ουρση, ήθελε να έρθει εδώ στο αυτό το στούντιο να δει πώς είναι να γίνεται μια εκπομπή σε αυτό το στούντιο και θα θέλαμε ε, να τις πούμε ένα γεια, να μας πει δύο λόγια hello Ουρση! hello how are you doing i'm fine it's nice to be here yeah how how is this all this for you It's wonderful. It's very DIY and still existing after so many years. I appreciate it very much. Okay, uh, you understand that uh, is a um, is a radio hall with, πως αντωπω; τι χηροι μουσικες; It has a radio flow. A it's not like for a... our program. Just yeah. like any other radio, but yeah. the difference is it is self-organized, DIY. So what do you think about this? <laughs> it's, I think it's really important with that type of projects we can maybe be a little bit more autonomous from all of the big tech industries and states and whatever. And I think it's important because maybe sometimes they let us do what we want, but as soon as they get more authoritarian, they're going to take away everything from us. And so it's so important to have our own structures. and. Uh, It's even if it's small just yeah, I think it's, it's important to have Είναι ακριβώς σε πράγματα που συζητούσαμε τοσィώρα με τους κολοσσούς των τεχνολογιών και με τις πλατφόρμες. just a more, more question would you like to say more about your project and your yeah, radio? Yeah. Yes. yes, I'm from a free radio in Bern in Switzerland and, uh, I think it exists since 1999, so wow. I think this was just a time when a lot of free radios started to exist, and yeah, we, with the with the years we we became bigger and um, maybe also a bit stronger. But yeah, I I appreciate really much to to work with these people, and also. If you compare it to other radio stations which are more commercial, I think the music that we play is just much better because it's just the underground <laughs> music. So, I think it's important, yeah, to keep it up. It's a political statement the, the music that you play in your radio yes. show or uh, so. It's um, it's very important uh, this. And uh, how many years do you participate? Uh, I am there since. Two years now? Yes, yes. Okay. And uh, just last month I started uh, with a friend who is a historian a radio show about songs of resistance. He did research on anarchism and uh, how music influences social movements and has a huge vinyl collection of songs of resistance. So We choose a topic once a month and then we listen to those songs and he's giving the historical context and yeah, we, we discuss about the songs and unfortunately it's in Swiss German. <laughs> okay, <laughs> uh, although it's a great project and uh It's uh, it has a uh, it's very important that you said that to us because uh, will you know someone of us would be do exactly the same thing. <laughs> uh, That's really great. Okay. Yeah, I think yeah. we should always inspire each other and support each other. Yeah, yeah. And so ah, uh, uh, we're going to continue now our. Uh, στην πρώτη συζητήρια. να προσθέσω κάτι παραπάνω. Στον αριθμό των αριθμόνων, συνεχίζουμε να σα Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω Στα ελληνικά, τώρα. Στα ελληνικά, να πούμε ότι όλο αυτό που πρεσβεύει και η ελεύθερη ραδιοφωνία, όπω φέρνουν του ανθρώπου πιο κοντά και ιδιαίτερα πολιτικά, ραδιόφωνα ότι έφερνε ανθρώπους που αγωνίζονται και σε άλλα μέρη του κόσμου, στα οποία ε, δεν έχουμε εμείς μεγάλη επαφή. Ε, μάθαμε και δύο πράγματα, έτσι για μια χώρα, τουλάχιστον για μας, μακρινή. Ε, πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής ε, θεματικής εκπομπής, η οποία έχει κατακλιστεί από σκέψεις, ιδέες μας, απόψεις, γνώμες, από ιστορικά πράγματα, γεγονότα και πληροφορίες που γνωρίζαμε ή συζητήσαμε. Πάμε στο κομμάτι το οποίο έχουμε αφήσει για το τέλος την ανάγκη της ύπαρξης αρχικά ή και δημιουργίας μέσων δικών μας, μέσων για τη διάχυση αγώνων των από τα κάτω. Έτσι με μια πολύ γενική ε, με ένα πολυγενικό τίτλο «Τον από τα κάτω». Νομίζω περισσότερο καταλαβαίνει σημαίνει ε, «Αγώνες των από τα κάτω», «Αγώνες ακαπέλοτι χωρίς να είναι κάποιο πολιτικό κόμμα ή κάποιος επιχειρηματίας ή κάποιος για τα δικά του προσωπικά συμφέροντα καπιταλιστικά να τρέχει αυτόν τον αγώνα. Αγώνες για γη και ελευθερία, είναι αγώνες για μείωση ενοικίων, για αγώνε που είναι για τη ζωή μας και όχι μόνο για το βιωτικό επίπεδο και όλα αυτά με κέντρο τον άνθρωπο, για να μην καταστρέφει τη φύση γιατί Ξαναλέμε, η φύση έχει και τη δικιά της αυταξία. Δεν χρειάζεται όλα να έχουν να δώσουν πίσω στον άνθρωπο πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα όλα για τον άνθρωπο ε, Και πάμε για τα μέσα. Και θα πάρω πάσα από αυτό που είπα κλείνοντας το προηγούμενο και θα δώσω μετά σε εσάς τη σκητάλη. Το οποίο λέγαμε ότι... δεν γίνεται να λέμε ότι... Θα κάνω μία εκπομπή ε, ή θα είμαι σε ένα μέσο το οποίο θα λέει πράγματα για να αλλάξουμε το τώρα, να αλλάξουμε το αύριο και μετά θα παίζει η διαφήμιση «Τραμπεζα τάδε, επένδυσε τα λεφτά σου, μ, πάνε Ο ε, Ο καπιταλισμός ουσιαστικά ουρλιάζει μέσα από τις αντιφάσεις του και... Η ύπαρξη και η δημιουργία των μέσων, των δικών μας μέσων, των μέσων που θα είναι που δεν θα έχουμε κάποιον που θα μας βάζει σε κλουβί, τι θα πούμε, που θα μας έχει έτοιμη τη θεματική, που θα μας, ό,τι και να πούμε θα μας διαφημίζει μετά κάτι άλλο αντίστοιχο, ε, θέλω αυτό, να πούμε γι' αυτό, για την ανάγκη. Πώς σας φαίνεται αυτό σαν ανάγκη ε, για τα μέσα μας θα μπορούσαν υπήρχε, αγώνες να να ακουστούν από διάφορα άλλα καθιστοτικά μέσα ρε παιδί μου. Ε, όχι. <laughs> Αρχικά. Ε, και γιατί ε, πάντα υπάρχουν στα καθιστοτικά και τα εμπορικά μέσα πάντα υπάρχουν οι, οι άνθρωποι που τα ελέγχουν, οι καταστάσεις που πρέπει να στο πολυχειραγώγηση, ας πούμε, και τις κάθε λέξη, ώστε να μην ενοχλήσει και να ε, θέλεις και να σε στηρίζει, και όλα και οικονομικά και, και τα λοιπά. Εκεί πηγαίνει, ας πούμε, πολύ βασικό κομμάτι είναι και η αντιπληροφόρηση, που α, α, α, αφήσαμε και προ το τέλο και κάπω ε, Είναι ότι ε, πώ μπορούμε να αφήνουμε ε, να πιστεύουμε ότι οι αγώνες μας και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω ε, θα αναμεταδοθεί από ένα εμπορικό και συστημικό μέσο όταν ε, αυτό είναι απολύτως ελεγχόμενο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, όσο και, άμα ακόμα και αν υπάρχει και στο, και στο, στο κάποιον άνθρωπο η ψευδαίσθηση. Ε, υπάρχουν οι αυτοργανωμένες δομές, υπάρχουν τα, τα μέσα και τα εγχειρήματα για να το στηρίξουν αυτό γιατί χρειάζεται το να αναφέρουμε τα γεγονότα από τη δική μας σκοπιά γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικότητα Ο οποιαδήποτε αντικειμενικότητα ή κοινή γνώμη είναι μια ε, πολύ καλή ψευδέστηση που είναι ε, δημιουργημένη ε, προκειμένου να ε, δημιουργεί απόψεις πλαστές ε, οπότε και εμεί επιλέγουμε να αναφέρουμε τα γεγονότα ε, όπως ε, με τη δικιά μας κριτική και κρίση, ε, όπως τα βλέπουμε εμεί, όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, αναφέρονται. Ε, Πάνω σε αυτό βασικά και για το θέμα της αντιπληροφόρησης νομίζω που ανέφερε στην αρχή, ε, είναι η αντιπληροφόρηση και ιδιαίτερα από τέτοια μέσα για τα οποία αναφερόμαστε τώρα. Ε, θεωρώ ότι δεν είναι απλά η δημοσιογραφία που θα δει κανείς στις ειδήσει, ας πούμε ή οπουδήποτε είναι πολύ παραπάνω και ιδιαίτερα μέσα από το ραδιόφωνο και τις ζωντανές εκπομπές που γίνονται γιατί ακριβώς αυτό είναι ζωντανό παράδειγμα του τι γίνεται δεν είναι απλά ε, μια στήρα ε, να το θέσω ε, προβολή γεγονότων είναι αφήγηση είναι επικοινωνία είναι συζήτηση είναι πολύ παραπάνω και γι' αυτό το λόγο τα μέσα αυτά, σαν το ραδιόφωνο, ε, δεν προβάλλουν απλά ε, γεγονότα από μια άλλη οπτική, αλλά ταυτόχρονα διαμορφώνουν και μια πολιτική συνείδηση, που αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Και αυτό θεωρώ που είναι, ότι είναι το πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοια μέσα ε, που θα δημιουργήσουν και θα ενισχύσουν αγώνες. Εγώ θα πω, ε, θεωρώ βασικό χαρακτηριστικό την προσπάθεια που κάνουμε και κάνουν πολλά αυτοργανωμένα ραδιόφωνα να γίνεται η ροή της πληροφορίας αδιαμεσολάβητα ε, είναι δύσκολο ε, γιατί χάνουμε χώρους μας πολιορκούν από παντού αναγκαζόμαστε και περιοριζόμαστε περισσότερο και περισσότερο και μια φορά έχουμε και λιγότερο κόσμο αλλά αυτό που κάνουμε πάντα ήταν προσπαθούσαμε να έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνά μας, να πηγαίνουμε σε κοινωνικούς αγώνες, σε χώρους που ο κόσμος ε, ε, παλεύει, βγάζει αιτήματα, στους δρόμους κατά τη διάρκεια των ποριών, να ακούγονται τα συνθήματα ζωντανά από τον αέρα, ε, σε στέκια και μέσα στα πανεπιστήμια και έξω ε, στην πόλη, ε, αυτοργανωμένα, εκεί που οι άνθρωποι κάνουν εκδηλώσεις, να, μετα να μεταδίδουμε τις εκδηλώσεις, μια μεγάλη προσπάθεια και του, <laughs> και τον radio, που ξεκίνησε η ραδιοζώνη στην Αθήνα και έχουμε αντιγράψει με τεράστια επιτυχία εδώ στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. <laughs> ε, έτσι ώστε όσα γίνονται ε, σε ένα μικρό χώρο, μπορεί να είναι τόσο μικρός, αν είναι δρόμο, στο κέντρο της πόλης ή ένα στέκι τέλος πάντων, να μπορούν να ακουστούν πανελλαδικά, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από κάποια συχνότητα. Ε, να υπάρχει ένα κινηματικό αρχείο με εκδηλώσεις ή πορείε ε, στο οποίο μπορεί να ακούγονται πράγματα που δεν έχουν προλάβει να καταγραφεί σε κάποιο βιβλίο ή κάποια μπροσούρα, αλλά αποτελούν ένα κεκτημένο, αποτελούν ένα ε, ε, κινηματικό, πνευματικό, ε, ε, κεκτημένο. Παρακαταθήκη Παρακαταθήκη, μπράβο ε, Αυτό και ταυτόχρονα Να έχουμε και τη δικιά μας το Δικό μα τρόπο έκφραση Και εδώ θα πω στο δεύτερο πράγμα που θεωρώ για μένα Είναι ζήτημα, είναι, μάλλον το αναφέρατε ήδη Το ανέφερε και η συντρόφησα ε, Ραδιοφωναντζο από την Ελβετία Ότι η τέχνη Η μουσική έχει και αυτή να πει πάρα πολλά πράγματα Υποφέρει πάρα πολύ από την εμπορευματοποίηση Και του ραδιοφώνου Και του ίδιου της και γι' αυτό έχουν γίνει φοβερά πράγματα και στο παρελθόν από το αρχείο των ραδιοζωνών ανατριπτικής έκφρασης στην Αθήνα, που έχει μια τεράστια συλλογή από DIY μουσική και της ε, προσπάθειες της Λατέρνας που δεν ξέρω αν έχει προλάβει να αναφερθείτε σήμερα Όχι, θα... αλλά θέλοντας να, να ρίξω τη γέφυρα σύνδεσης να πω ότι όλα τα προηγούμενα ε, έχουν άμεση σχέση και κάπως όλα πλέον μπαίνουν σε καλύτερη ροή φτάνοντας σε αυτός με την εκπομπή γιατί ε, ακουστήκαν πράγματα ε, για το, γιατί θέλουμε να υπάρχουν τέτοια μέσα τα αναλύσαμε μέχρι το τέλος, είπαμε όλα αυτά τι μπορεί να έχει, τι μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους, αυτού που ψάχνονται στα κινήματα, ε, στις φωνές των ανθρώπων που δεν θέλουν να ακούσουν οι φωνές τους μέσα από παραμορφωτικούς ε, φακούς ή οτιδήποτε και φτάνοντα αυτό, τα μέσα μας τι έχουν να πούνε στα μέσα των άλλων και τι έχουν να πούνε ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες, αν έχουμε εμείς, να έχουμε μια άλλη πρόταση για αυτές τις πλατφόρμες. Και η πρόταση υπάρχει. Η πρόταση λέγεται «Λατέρνα», την οποία σπεύστε να την αγκαλιάσετε με αγάπη φροντίδα από και πέρα από το χαβαλέ να στηρίξετε και υλικά αν μπορείτε, και ηθικά και πολιτικά και γενικά... Ε, κάνοντας γνωστή τη Λατέρνα ε, ως παιδί, ως μια πλατφόρμα DIY του 131 AM το οποίο είναι ένα φαρα... φαραωνικό έργο για ένα αυτοργανωμένο ραδιφωνικό εγχείρημα και θέλουμε να τα αγκαλιάσετε και να το κάνετε γνωστό σε όλους. Σε όλες τις DIY μπάντες που μπορεί να γνωρίζετε. Στη τζάκι και το Γιάννη. Στην παρέα σας. Σε όλους αυτούς που παραματίζονται με τη μουσική και κάνουν πράγματα. Η Λατένα θα είναι ο διάβολο επικοινωνίας σας. Πέρα από μεγαθήρια την Εταιρείε μεγαθύρια πέρα από αυτούς που θα δουλεύουν όσο ανεβάζει μουσικές τους ανεβάζεις μετοχές ό,τι δεν είπαμε πριν για τα social όσο είσαι στα social ok δουλεύεις για αυτούς είσαι ένας άνθρωπος που κάνει χρήση άρα είσαι έτσι όσο χρησιμοποιείς άλλες πλατφόρμες της δυναμώνει και άλλο και αυτές οι πλατφόρμες πάντα είναι εμπορικές είναι πλατφόρμες οι οποίες βγάζουν λεφτά για κάποιον τοπικό μεγιστάνα του καπιταλισμού ενώ χρησιμοποιώντα τη Λατέρνα ή κάνοντας γνωστή τη Λατέρνα για να έρθουν σιγά σιγά όλες οι DIY μουσικές ε, δεν κάνετε πλούσιο κανέναν, ε, κάνετε απλά πλούσια τη μουσική διάχυση ε, πολιτικής περισσότερο φυσικά μουσικής ε, και αυτό κάνει πιο πλούσιο τον κόσμο που θα ακούσει αυτές τις μουσικές. Ε, άρα γενικότερα ε, είμαστε στο σημείο που λέμε ότι τι μας λένε, τι υπάρχουνε, υπάρχουνε η εμπορικοί σταθμοί, οι οποίοι είναι κάποιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι βιοπορίζονται από αυτό, οι οποίοι ε, λέγοντας ε, το κομμάτι που παίζει κάνουν και διαφήμιση τόσο αμπουάν, όχι πια φαγούρα, πιτηρίδα και όλα αυτά τα τέτοια. Και οι οποίοι παίρνουν και τιμέ λίστης από τη μουσική βιομηχανία, έτσι, ε, γιατί πως η σταθμή είναι συνδεδεμένοι. κάθε ένα σταθμό είναι συνδεδεμένος μια χωριστή εταιρεία μουσικών. Ε. Και προωθεί μόνο τα κομμάτια. Πνευματικών δικαιωμάτων, εταιρείες. γιατί δεν υπάρχει πλέον μόνο μία. Δεν και μιλάω άλλη. για τα δικαιώματα, μιλάω για τι εταιρείε που προωθούν. Ναι. Εταιρείε, ε, πώ λέμε, κουσική βιομηχανία, οι οποίε έχουν για... συγκεκριμένους συγκεκριμένου καλλιτέχνε οπότε οι ραδιοφωνικοί του σταθμοί παίζουν μόνο αυτού του καλλιτέχνε. Ναι. Ε, μιλάμε για αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμο των εμπορικών, ο κόσμο με τι πλατφόρμε που ανήκουν. Ε, που έχουν διάφορα πράγματα, που έχουν όλες αυτές ε, τη, τα εμπορικά, που κάποιος βγάζει λεφτά. Και υπάρχουν και τα εγχειρήματα, τα μέσα και οι πλατφόρμες DIY, που είναι ε, κάτι άλλο. Μία άλλη πρόταση. Ψάχνουμε για άλλες προτάσεις. Να, μία άλλη πρόταση. Δεν είναι θεωρητική. Κάποιοι το πραγματοποιήσανε, για τη Λατέρνα τουλάχιστον. Κάποιοι πραγματοποιήσαν το 10.31 AM το 2001. Έτσι, κάποιοι το κάνανε. Ε, και δεν σα λέμε σε όλου ότι μπείτε στο πηγαίνετε όλοι, κατακλείστε τη συνέλευση του 1439. Ε, ήρθαμε όλοι για εκπομπή, ή μπείτε όλοι. Φτιάξτε φτιά... τα, μα μπορείτε δικιά σα. Εγώ ξέρει, το πάω και ένα βήμα παραπάνω. Τι χρειάζεται ο καθένα να. Φτιάξτε κάτι δικό σα. Δημιουργήστε. Ε, εκφραστείτε μέσα από αυτό. Ε, εκφραστείτε από τα κάτω. Χωρί να έχει κάποιον από πάνω. Αυτό θα κάνει καλό και σε σένα και στον καθένα και θα βοηθήσει όλο αυτό που λέμε στο να μην αναπαράγουμε ασταμάτητα το υπάρχον με τους όρους που αναπαράγεται από τις ζωέ μας ε, αυτό είναι το conclusion για μένα σήμερα ε, μπορείτε και εσείς ε, να το κάνετε για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και επειδή έχω πλατιάσει αρκετά με τις σκέψεις μου και τις ιδέες μου θα ήθελα να okay, drop microphone μετά από αυτό ε, οι προτάσεις μας είναι αυτές, είναι ζωντανές και νομίζω ότι είμαστε εδώ για να μιλάμε για αυτές και να τις προωθούμε. Εγώ να πω ότι ε, επειδή είπε στον κόσμο να κάνει τη δικιά του φάση ε, αυτοργανωμένα ε, και ότι δεν χρειάζεται να πούνες υπάρξεις δομές αν δεν αισθάνονται, εγώ το σέβομαι απόλυτα να πω ότι είναι και πολύ ok να ζητήσουν βοήθεια, δηλαδή είμαστε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η τεχνογνωσία που έχουμε κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια ανακατευόμενα με τα ραδιόφωνα είναι μια τεχνογνωσία που πρέπει να κυκλοφορεί, να μαθαίνει ο κόσμος πώς μπορεί να φτιάξει ραδιόφωνο, οπότε ζητήστε βοήθεια, γράψτε μας, να σας πούμε τι κάναμε και πώς το κάναμε αυτό, πού θα βρείτε, εξαρτήματα, ε, δεν ξέρω οτιδήποτε γιατί είναι πολύ μεγάλος μπελάς να μην ξέρεις να θες να κάνεις πράγματα και να μην βρίσκεις και εφόσον τα έχουμε βρει χαίρομαστε πάρα πολύ να τα μοιραστούμε Ναι, να, να γεμίσουμε ακόμα και τη Θεσσαλονίκη και, να γεμίσουμε ραδιόφωνα να γεμίσουμε εγχειρήματα ε, ε, αυτό ε, ό,τι είπατε Ωραία ε, νομίζω κάπως έτσι ε, θα σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε ε, από αυτή την ε, θεματική. Ε, ξαναλέω αυτή η θεματική ήταν μια σύμπραξη ατόμων, 131 ατόμων που συμμετείχαν παλιότερα σε ραδιοφωνικά εγχειρήματα και εγχειρήματα τη πληροφόρησης και άτομα που αντίστοιχα ήταν παλιότερα σε α, άλλα εγχειρήματα και ο Παρίας, ε, ο οποίος είναι ζωντανός ε, τουλάχιστον αυτόν τον καιρό στο Red Reboot δεν μιλάμε για το μέλλον, τουλάχιστον παρόν. Έχουμε θεματικές εκπομπές κάθε εβδομάδα. Το πάμε τρένο. Εγώ και το επιτελείο μου. <laughs> <laughs> πολύ <Τώρα> ωρατό. <ωραίες>, <laughs> πολύ ωραίες εκπομπέ. <laughs> ε, αυτά. Ε, ξαναλέμε τώρα για αυτούς που ακούνε και βαρέθηκαν να πάνε στο BAB, στο Balkan Μπαλκαν Book Fair. Ότι ok, μας ακούσατε. Κάντε μια περατζάδα τώρα. Ε, δικτυωθείτε. Ε, δείτε, θα δείτε πράγματα που σας αρέσουν Θα πάρετε και εσείς το μήνυμά σας ε, Να πούμε ότι σε 20 λεπτά ξεκινάει το βασικό θέμα νούμερο 2 ε, Με τίτλο ε, «Καταπίεση φύλου, αντίσταση στην πατριαρχία και αναρχοκοίερ φεμινισμός» Που θα διαρκέσει 2 ώρες μέχρι τις 10 το βράδυ Με εισήγηση ε, Στις 10 Με εισήγηση Από πιο. Ναι, ζητάω πολλά, το <Σιζητάς> <Σιζητάς> πολλά, <ζητάς> πολλά <Σιζη> με εισήγηση από την ομάδα Καλβαλούνα στη Θεσσαλονίκη την αναρχοκουίαρ φεμινιστική κολλεκτίβα ε, όχι ψέματα, είναι αυτό διαβάζω κάτι λάθο. ναι όχι αυτό είναι την αναρχοφεμινιστική κολλεκτίβα τσούπρες από τα Ιωάννινα Του της τα Βράνε από το Ζάγκρεπ ε, την κολεκτίβα Γουής από την Λέσβο της Μητυλίνης και um, την «Φεμινίστα Ακτιό» από τη Βουδαπέστη. Ε, στις 10 με 10 και μισή θα υπάρξει ε, πειραματική πειραματικό lecture, που θα μεταφράζουμε αυτό, και performance από τα «Flimsy Weapons» ε, από το Βουκουρέστη, αν διαβάζω σωστά και στις 10 και μισή θα υπάρξει live με τη Νίκη Δημητριάδη με μουσική folk από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και από τον Richard Hronsky που θα παίζει Experimental Ambient από την Βρατι... Πρατισλάβα. Πολύ Αυτό ωραία. μέχρι τι ε? 12 το βράδυ και φυσικά συνεχίζεται αύριο. Α, από νωρί. Στο πάνελ νούμερο 3 θα εμφανιστούμε και εμεί και άλλα μέσα αντιπληροφόρηση για τα οποία επίση είμαστε πολύ περήφανα, που υπάρχουν γύρω μα και συνεργαζόμαστε στι 11 η ώρα το πρωί στο topic αναρχικά, αντιεξουσιαστικά εξουσιαστικά μέσα. Τέλεια. Ε, για όσους μπορούν να βρεθούν, θα ήταν καταπληκτικό να γνωριστούμε και να τα πούμε από κοντά. Για όσους δεν μπορούν, θα προσπαθήσουμε να σας έχουμε κάποιο υλικό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν καταπληκτική. Χάρηκα που ήρθα πάλι στο στούντιο του 1431EM. Περνάνε τα χρόνια. Ε, χρόνια περνάνε, μαλλιά πέφτουνε δεν έχει σημασία ε, σημασία έχει ότι είμαστε εδώ και όπως λέμε πάντα η σχέση είναι συνάντηση Έτσι, το κρατάμε αυτό και συνεχίζουμε πειρατικά πάντα, αυτοργανωμένα και για μεσολάβη άδεια <laughs> λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε βέβαια για... Ε... για αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή <laughs> <laughs> και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα αυτό ναι. και το κάλεσμά μου μια φορά να το κάνω και ανοιχτά στον αέρα έτσι για να ντραπείτε λίγο ότι ο παρία είναι κάτω κάνει κάθε... ξέρω ότι όλα τα άτομα από εδώ κάποια στιγμή περνάνε από την Αθήνα μην ντραπείτε χτυπήστε στο κατόφλι εκεί θα είναι. <laughs> εντάξει ναι. λοιπόν καλή συνέχεια η εκπομπή θα υπάρξει σχογγραφημένη από παντού να ξέρετε θα την πάρετε ανέβη <laughs> ναι, σε πολλά πράγματα σε πλατφόρμες και εμπορικές και εμεί τι να κάνουμε <laughs> ε, αυτά καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.